Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε Artefm 90,6 εκπομπή ΑΕ Όπως κάθε μέρο στις δύο και μαζί σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα Σας βλέπω αυτές τις ημέρες είστε σε εγρήγορση, δεν ξέρω τι συμβαίνει οι περισσότεροι είστε και πολύ πρωινοί βομβαρδίζομαι, ανοίγω το email. Και υπάρχουν email, είπα χθε, έκανα το που ήταν πραγματικό το βέβαιο ότι το πρώτο email ήταν 6 ώρα και κάτι. Και κάποιοι εδώ το βρήδανε πατριωτικά και άρχισαν να στέλνουν πιο νωρίς ακόμα μηνύματα. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, στους πολύ πρωινούς. Ε, σε αυτούς που ξυπνάνε και με το που ξυπνάνε έχουν ερωτήσεις για μας, Μα τιμά αυτό το γεγονός έτσι. Ε, επίσης, που είπαμε. Την τελευταία φροντίδα το βράδυ ναι, ναι, και η πρώτη το πρωί. Ναι, ακριβώς. Με αυτό θα πάμε τώρα. Θα είναι το σχηματάκι μας αυτό. το πω. σλόγκαν. Λοιπόν, ε, ε, ε, βομβαρδιζόμαστε σήμερα. Αυτές τις μέρες, είπα, είναι σε μία γρήγορση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ε, από ερωτήματα, από βιντεάκια που θέλουν, από παρατηρήσει. Εντάξει, τα καλά, σα ευχαριστούμε, συνεχίστε ε, πάμ και ενώ και το μήνυμα σα και αποστολή στο 54344 ή στο email τη εκπομπή, σε εκπομπή απαπάκι, -ε, gmail.com. Λοιπόν, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Όταν βρέχει αυτή η πόλη, είναι πάντα δύσκολη. Δεν έχει φιαχτεί για τη βροχή. Έχει φτιαχτεί μόνο για τη λιακάδα. ξέρεις, είναι μια πόλη ηλιόλουστη. Ευτυχώ γιατί είναι λίγε ημέρε που έχει τέτοια φαινόμενα. Είναι δύσκολη εννοώ κυκλοφοριακά. Έτσι, γιατί κατά τα άλλα είναι χάρμα όταν βρέχει. Είναι καταπληκτικά, είναι ρομαντικά, είναι ωραία. Ε, ε, Εκτό και αν μόνα... ακούω τον Δανιζέλο που σου λέει ότι θα μαλοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου και έρχεται να φτάσει. Είτε τον ακούσει ηλιόλουστα, είτε τον ακούσουμε τη βροχή. Το ίδιο είναι, δεν υπάρχει. Ναι. Είμαι το στόμπ. Μετά ναι. είμαι το στόμπ. Εντάξει, έχουμε οι, οι τρει. Μαζί αφηγοί. με τον Κουβέλη, δεν είπανε. Ε, ναι, ε, για ε, την ομαλότητα. Ε, για την ομαλότητα θα τα ξαναπούνε, θα τα ξαναλένε, θα τα δούμε τα ζητήματα. Θα αποφασίσουν και πώ θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή για τη λίστα Λαγκάρτ, με πόσε κάλπε, με πόσα ψηφοδέλτια, με πόσα χέρια, με πόσα πόδια θα ψηφίζει ο καθένα. Γενικώ έχει το επί του το διαδικασίου. Νομίζω τέσσερι τελικά είναι, γιατί και το Κουκουέ απήτησε, απέτησε να έχει δική του κάλπη. Ναι. Εντάξει. Και ο κλητήρα τη Βουλή και του Κάλπι. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον άκουσα σήμερα. Oh. Συμφωνώ απόλυτα. Θα το προσέξει αυτό, γιατί μπορεί να εξελιχθεί. <laughs> λοιπόν, όχι, κάτσε. Εγώ να σου mm. πω. Έχει μία κάλπη, ένα ψηφοδέλτιο. Πόσα ονόματα είναι, 4, 5, 10 Ωραία. Βάλτε τα, θα προτείνουν τα διάφορα κόμματα, πόσα ονόματα έχουν ναι. πέσει. Mm -hmm. Βάλτε και μία κάλπη και ο καθένα θα σημειώνει τι θέλει. Και άμα το πάνω... ψηφοδέλτιο του κομμισού το... κόμματο Ελλάδο πέσει πάνω σα ψηφοδέλτιου ΣΥΡΙΖΑ και μολυνθεί. Μου. Μα δεν θα έχει ψηφοδέλτιο το κάθε κόμμα. ήδη θα είναι τα ψηφοδέλτια. Ακόμη για κάθε. Χειρότερα. Ακόμα αυτό είναι ο Μαδοκίνης. Δηλαδή είναι... το, το ίδιο χαρτί να ναι. βάλει ναι. ο, ο, ο του Κουκουέ με τον άλλον και Στην ναι. ίδια κάλπη όλα Στην ίδια κάλπη. Και φαντάσουν να είναι κομμάτα τα... τα ψηφοδέλτια του Αλέξη και της Αλέκας. Ας πούμε <πες> το ένα πάνω στο άλλο. Η Αλέξη ή Αλέκα. Αυτό να δούμε. Το φαντάζεσαι, σελά μου, πώ είναι οι προσκλήσει που λέει ο Αλέξη και η Αλέκα α, α, α, τα δύο Α. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή και για κόμμα, για κουμπαριά είναι καλό. Είναι τα δύο Α, δηλαδή Α πράγμα. Μόνο τη κατηγορία. Γιατί σήμερα θα τίστηκα τόσο πολύ που διάβασα την α, αποσπάσματα σε γερμανικέ εφημερίδε της τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στην κηδεία ή την επέτειο τη Ρόζα Λουξεμπορκ που μου τέτοια τρέλα. Mm. και του έγραψα ένα απελπιστικό σημείωμα υπενθυμίζοντας μια φράση της κόκκινη Ρώδας όπως την αποκαλούσε ο Μπρέχτ mm. ε, όταν στη φυλακή, την είχαν στη φυλακή το 18 μετά την εξέγερση mm. στο βερολινο όπου δημιουργήθηκε η Δημοκρατία τη Βαϊμάρης θα τα ξαναπούμε αυτά για όσους δεν, δεν ξέρουν mm. γιατί αυτός ο άθλιος τύπος είπε ότι η Δημοκρατία τη βαιμαρη ε, πρέπει να προσέξουμε γιατί η δημοκρατία της Βαϊμάρης την ε, ανέτρεψε επειδή αφορμόστηκαν πολιτικές λιτότητας ήταν ένας ο ναζισμός mm -hmm. ο άνθρωπος βεβαίω είναι ανιστόριτος δεν, δεν, δεν ξε, ξεχνάει ότι μιλούσε στον τάφο μιας δολοφονημένης επαναστάτριας από τη δημοκρατία της Βαϊμάρης τη δολοφόνησε και τη δολοφόνησαν η πρώην συντροφή καλή ώρα, Ζάιτεμαν και Εμπερτ οι οποίοι είχαν φτιάξει τα φράικο, τα φράικοπ, δηλαδή αυτοί που του δολοφόνησαν, τα οποία μετεξελίχθηκαν μετά σε εσέ στο ναζ, στου ναζιμού, ίσω σε δημοκράτε. Αυτοί δηλαδή που ήταν γύρω του. Αυτοί οι, απογο... οι επίγονοι αυτών των δολοφόνων που κάνανε την επέτειο χθε και, τον... και δήθεν ζητώ την κόκκινη ρόζα που βεβαίω από τον τάφο τη θα τρεζε τα κοκαλά τη να έχει τέτοιου ανθρώπου να την τιμούν. Ναι, είναι η που γίνεται στη συνέχεια. Δε... Λοιπόν, δε... είναι το Άγιο εικόνισμα. Δε... Το, το φοβούνται οι, ε, οι προδότες όσο υπάρχει. Μετά το φτιάχνουν Άγιο εικόνισμα για την αποβλάκωση των αφελών δε... Αλλά ε, ε, θέλω έτσι με την, με την ευκαιρία να πω το εξής. Δε... Γιατί πήρα κανένα δύο μηνύματα και θέλω να αναφερθώ σε αυτά γιατί δυστυχώς η σημερινή αριστερά είναι χειρότερη από το παλιό βάσοδο και μάλιστα σε επίπεδο οπαδών Α, θα, θα βεβαίως νομίζω, ο οπαδός νομίζω, ναι, ναι, ναι, θα σου πω θα εξηγήσω δεύτερο. βέβαια ο οπαδός όπου και να νίκη, όπου να νίκει, mm. είναι το χείρι στο σκαλοπάτι στο οποίο μπορεί να πέσει κάποιος mm. λοιπόν για αυτό και εγώ θα λέγα το εξή. η κριτική που, πρέ... που ασκείται σε κάποιον όσο ανελέγει στη μορφή και αν είναι χωρίζεται mm. σε σωστή κριτική και λάθος κριτική Εάν είναι λάθος κριτική, πρέπει να την χτυπάμε και να την επαναρθώνουμε. Ή τουλάχιστον να, να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα. Αν είναι σωστή η κριτική, mm -hmm. τότε πρέπει να μας φρονιματίζει, αμήν τι άλλο. Μπορεί να μας ενοχλεί μερικές φορές ή ανελαίει μορφή. Αλλά εγώ γίνει μαθρέμα μιας πολιτικής παράδοσης που έλεγε ότι εμείς δεν φτιάχνουμε συνταγές για να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Εμείς ασκούμαστε στην πιο ανελαίτη κριτική, χωρίς να υπολογίζουμε σε ποια συμπεράσματα αυτή η κριτική μας οδηγεί και χωρίς να υποκύπτουμε σε κανένα είδους εξουσίες. Σε αυτόν το, το αξίωμα που αποτελεί δική μου πολιτική παράδοση και από την ασπάζουμε απόλυτα, Γι' αυτό ασκώ και την κριτική ακόμη και σε συντρόφου μου και φίλου μου και μου να το πούμε έτσι, με τον πιο ανελαίητο τρόπο όταν εκτιμώ προσωπική μου άποψη ότι πάνε να πουλήσουν την ιστορία ή αν δεν την έχουν πουλήσει ήδη. Άρα το θέμα είναι η ουσία τη κριτική. Αυτά τα παλιά τα πασόκικα ότι που μα εγκαλούσε το πασόκ όταν ξεπουλούσε την ιστορία το πασόκ και η ηγεσία του. Η ηγεσία του πασόκ, έτσι όχι ο κόσμος του ναι. και εξαπατούσε τον κόσμο με τις προσδοκίε που έχει και όλα αυτά τα πράγματα λέγοντας ότι εφόσον ασκείται η κριτική σε μένα ενισχύεται τη δεξιά τα θυμόμαστε αυτά που μας είχαν επρέξει όλη τη δεκαετία του 80 και το 90 όποιος έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι ενισχύεται, ενισχύεται τη δεξιά μην τα φέρνετε επιχειρήματα τώρα η πολιτική προδοσία ενισχύει τις αντιδραστικές δυνάμεις το ξεπούλημα της πατρίδας και του λαού ενισχύει τι αντιδραστικέ δυνάμεις. Όχι η κριτική στου πουλημένου. Εντάξει, mm -hmm. να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων, εντάξει, πουλήσατε ό,τι είχατε και δεν είχατε. Συνείδηση, όνειρα, προσδοκίες, ταυτότητα. Ε μην πάτε να μα κιόλα την ενοχή. Το δικό σα ξεπούλημα δική μα ενοχή. Mm -hmm. Εσεί φουντώσατε τη Αυγή. και όλε αυτέ τι μαύρε αντιδραστικέ δυνάμει. Και βάζετε πλάτη στο αφεντικό τη Χρυσή Αυγή τον κύριο Σόιμπλε και στου χρηματοδότη τη Χρυσή δηλαδή στους, στην Ουάσιγκτον, και τώρα να είμαστε εμεί οι κακοί που, που κάνουμε κριτική, άρα ενισχύουμε τι αντιραστικέ δυνάμεις αυτό τα κατα, καταλαβαίνω ότι το λαγιωτικό Πασόκ έχει προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά προ Θεού δεν θα ανεχτούμε την ίδια λογική που μας πόντσαν επί δεκαετίε όταν ήταν το αφεντικό Πασόκ από το, από το Πασόκ, Mm -hmm. Έλεος Έτσι. Να είμαστε σοβαροί. Ποια είναι, ποια είναι η αφορμή, Η αφορμή Γιατί, είναι ότι βγήκαν κανέναν δύο. δύο, δύο, δύο. Ένα δύο μου στείλανε για κάποια email και mm -hmm. μου λέγανε ότι πόσο κάνει τέτοια ανελέτη κριτική, α πούμε στην αριστερά, ενισχύσει τη δεξιά. Α. Mm -hmm. Τουκ, τουκ, υπάρχει κατοικία, τίποτα. Ή είναι μόνο το πουλάκι τσίου. Να. Mm -hmm. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, μια κριτική είναι βάσιμη ή δεν είναι βάσιμη. Mm -hmm. Αν είναι mm -hmm. βάσιμη, τότε διορθώνεσαι. Εάν δεν θε να διορθωθεί και φορτώσει την ευθύνη σε αυτό που σου κάνει κριτική, τότε είσαι υποκείμενο, δεν είσαι καν άνθρωπο. Έτσι, δεν είσαι καν σοβαρότητα. Αξιοπρέπεια προσωπική. Λοιπόν, μην προσπαθεί να φορτώσει την αναξιοπρέπειά σου σε αυτό που σου ασκεί κριτική. Ακόμη και αν διαφωνεί στη μορφή τη. Εντάξει, δεν κάνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά εγώ μιλάω και κάνω κριτική όπω ακριβώ κάνω στην παρέα μου. Στον κόσμο που με συναντάει. Δεν, είναι, δεν είμαι δίγλωσο. Πώς να το κάνουμε αυτό το πρέπει να το συνείδη όποιος θέλει. Όποιο θέλει ο παδός δεν ψάχνουν Να. Για Με μένα... Ότι είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί έως τώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, για όποιον δεν θέλει. Γυν, ναι. Όποιος δεν αντέχει την κριτική παιδιά υπάρχει και η τουαλέτα. Μπορεί να αυτό ολοκληρωθεί εκεί. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον μην μας τα ρίχνει στα μούτρα. Mm -hmm. Έλεος. Να. Πρέπει να υπάρχει και μια σοβαρότητα. Τουλάχιστον όσο αφορά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν αυτή τη χώρα για το λαό της. Yeah. Εντάξει. Και τώρα έτσι, η πιο χαρούμενη πλευρά. Α, yeah. ah, ah, δεν ήξερα ότι έχει και χαρούμενη πλευρά. Yeah. Ωραία. Λοιπόν. <laughs> έστειλε μια φίλη. Ναι. Yeah. Ένα email έξαλλη. Λέγοντας ότι ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρινόμενος στην πρόκληση που ρίξαμε από αυτή την εκπομπή ότι σας παρακαλώ πέστε μας έναν ναι. ο οποίος δεν πρακτόρευσε ή δεν πήγε να πρακτορεύσει αμερικανικά συμφέροντα και τον κάλεσε τον Μπρουκίνγκς. Ναι. Αυτό δεν είπαμε. Ναι Και έξανε λοιπόν γιατί ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. ε, στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι οι Πατμόν όπως και πολλοί άλλοι ναι. Διατηρούν την αξιοπρέπειά του μπροστά να. σε αυτό το πράγμα που γίνεται στην ηγεσία αυτού του πράγματος. Λοιπόν, mm. σε παρακαλώ, mm. πε για τα τρία ονόματα που επικαλεί το μηχανισμό. Α, έχει βγάλει δηλαδή. Έχει βγάλει ουσύνη, τρία ονόματα που δεν είναι όλοι πράκτορε των Αμερικανών και μίλησαν ή του τίμησε τον Brookings. μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. λοιπόν βεβαίω τα τρία ονόματα θα τα αναφέρουμε και yeah. θα πούμε συγκεκριμένα ποιοι είναι. Αλλά πάντω να ξέρετε, όταν λέω. Και είμαι τόσο κάθετο σε ορισμένα ζητήματα. Και σα πει κάτι άλλο ότι δεν ισχύει, να ξέρετε ότι κατά τα 90% έχω δίκιο πάντα εγώ. Δηλαδή, δεν, λέω, δεν είμαι ποτέ τόσο κάθετο σε ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι αυτό που λέμε, Το έχω ρε, Δεν υπάρχει να το βρίσκω πουθενά λοιπόν, θα, Να Θα αναφε... αναφερόμε στα τρία ονόματα του πού, μηχανισμού. Ότι λυπάμαι αυτού του ανθρώπου που κάνουν αυτή τη βρωμόδουλειά. Δηλαδή να ψάξουν να προσπαθούν να βρουν βεβαίω θα μου πείσει για αυτό πληρώνονται. Κοίταξε, όταν προκαλείται όμως, γιατί μάλλον προκλήθηκε σε εδώ πέρα ένα ρήγμα και μια ιστορία και αμφιβολίε από πολύ κόσμο για Σας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία Ακέρω. ο μηχανισμός, mm -hmm. ε, Τι να κάνει λοιπόν. ο μηχανισμό. Καθόμαστε καλά. Για πε για τα ονόματα. Ελπίζω αυτοί που οδηγούν αυτή τη στιγμή και. Ε, να σταματήσουν, να βάλουν ένα και να σταματήσουν ναι, στα δεξιά του βράχου. Λοιπόν, <laughs> γιατί ξέρετε, βροχή, νερά, <laughs> πράγματα. <laughs> μην, ε, Η σουρδική κεραμίδα στο κεφάλι. Να μην ε, προκαλέσουμε ατυχήματα. <laughs> να. Λοιπόν. Ο πρώτο λοιπόν, ε, που έχει μιλήσει στο Μετβέντεφ και σύμφωνα με το μηχανισμό των Σιριζέων. του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Ναι. του ηγετικού μηχανισμού. Ναι. δεν ήταν πράκτορα των Αμερικανικό συμφερόντων. ή δεν πήγε να στατολογηθεί στα Αμερικανικά συμφέροντα. ήταν ο Μετβέντεφ. Αξίκινα. Σε παρακαλώ μην γελά, γιατί δεν θα φύγει. Όχι, συγγνώμη. να γελάνε οι ταξίδιε. Συγγνώμη, γιατί είναι σοβαρή η δεν κάνετε και δεν Οι άνθρωποι στον δρόμο, α πούμε, θα στο κάνουν πουθενά και θα έχουν θύματα. Mm -hmm. Ο Μετβέντεφ. Mm -hmm. Λοιπόν, και μάλιστα λέω όπω μου είπανε, το έχουν κάνει και σημαία. Λοιπόν, να προσγειωθούμε λιγάκι. Προφανώ μπερδεύουν τη Σοβιετική Ένωση τη Ρωσία και το Μετβέντεφ του Πούττην. Με το Ρόιν Μπεντβέντεφ του πολιτικού γραφείου του Κουκουσέ Μπιγκορβατσόφ, λοιπόν, πέρα από το γεγονό ότι και ο Ρόιν Μπεντβέντεφ είχα την ταπεινή μου άποψη, το ξέρω από πρώτο χέρι. Είχα πάει αποστολή το 87 εκεί πέρα και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και μάλιστα έφυγα γυρίζοντα πίσω, λέω ή αυτοί που μα μίλησαν και μα μίλησαν υψηλότερα τα στελέχη του τον γκορπατσόφικου περιβάλλοντο ή είναι παντελώ ηλίθιοι, παντελώ ηλίθιοι ή είναι πράκτορε. Και επειδή σίγουρα ήταν πράκτορε ΚΑΚΕΜΠΕ, μια κυβερνητούσα το σοβιετικό καθεστώ, τι άλλο ήταν σε αυτό το επίπεδο, αλλά ήταν και πράκτορε, ξέρουν ότι για να υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα που υποστηρίζουν το 87. Σε μια άλλη εποχή να μα τα πει αυτά. Ναι. Θα ήταν τετράδι <κυρίζει> ολέθριο να <κυρίζει> σημειώσει αυτό κάποτε στι διαλέξει του ΕΠΑΜ ναι. θα τα πούμε, γιατί είμαστε πιο πίσω κυκλό Εντάξει. Και θα ήταν το ολοσημείωση τη εποχή εκεί να πούμε για πρόσωπα και πράγματα. Λοιπόν, ο Μετβέντεφ λοιπόν αυτό είναι το Πούτιν. Εσύ, δε. Αν ξεφυλίσετε στις ναι. ρωσικές εφημερίδες, θα δείτε ότι είναι η αμερικανική πτέρυγα του κόμματος Πούτιν. Έτσι το ονομάζουν. Ναι. Ο Αμερικανός της Ρωσίας. Ναι. Έτσι το ονομάζουν. Άρα γιατί. Την εποχή που μίλησε μάλιστα από τον Μπρουκίνγκς, δημιουργήθηκε και το ρήγμα, το περίφημο ανάμεσα στον το Πούτιν και τον Μπεντεβέντευ, και το μεγάλο, το μεγάλο επεισόδιο που, για το οποίο γράφτηκε πολλή, πολλά και στο Ιεθνή Τύπο. Στην προσπάθεια ο Μετβέντεφ με δημόσιε δηλώσει του εκείνη μετά το Booking, τελείω αλλά δεν προστείω. Πήγε στην Ουάσιντον, πήρε έναν αέρα, ναι. περίεργο και, και επιτρέποντα ότι προέχει για τη ρωσική εξωτερική πολιτική το να τα βρει η προσέγγιση δηλαδή με ναι. τι ΗΠΑ. Ναι. Τελείω τυχαία. Κάνε Μετά ναι. υπήρξε επεισόδιο, όπω γράφτηκε στο διεθνή τύπο, ανάμεσα mm -hmm. στον Πούτιν και στο Μετβέντεφ. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πούτιν δεν θέλει προσέγγιση θέλει προσέγγιση με, την, με τους όρου της ρωσικής ολιγαρχίας που εκπροσωπεί ο ίδιος Εξωστά. ο Μετβέντεφ εκφράζει ένα κομμάτι της ρωσικής ολιγαρχίας η οποία έχει στενότατε σχέση με το αμερικανικό κεφάλαιο εξού και το διατηρεί ο Πούτιν στο κόμμα του ώστε να έχει έναν άνθρωπο γνωστών πρακτορικών συμφερόντων για να μπορέσει να έχει γέφυρα με την αντίπαλη δύναμη αυτός πρωταγωνιστή και στο να βρει η Ρωσία με τους Αμερικανούς και τους Τούρκους στο Αιγαίο, μάλιστα, ο Μετβέντεφ. Εξού και το ότι ο άνθρωπος στην, στις προξενικές αρχές στην Τουρκία, ο Ρώσος δηλαδή, πρέσβης, από ό,τι λέγεται, και πολύ έντονα λέγεται, τόσο από το διπλωματικό, από τους διπλωμάτες, όσο και από τους δημοσιολόγους, είναι άνθρωπος του Μετβέντεφ. Αυτόν λοιπόν, αν το ψάξετε λιγάκι, να δείτε τι λέει, κάθε Βγαίνει και λέει, η Ελλάδα πρέπει να τα βρει με την Τουρκία. Η Ελλάδα πρέπει να τα βρει με την Τουρκία. Και αυτό που εννοεί είναι ότι πρέπει να τα βρει στα πλαίσια της Αμερικανικής πολιτικής. Δηλαδή των Αμερικανικών επιλογών. Το ελεύθερο Αιγαίο να. και τα γνωστά. Να, να, Αυτά για ν, π, το Μαντιβέτερ. Το δική μου σημείωση... Στου φίλου στην ηγετική ομάδα και του συζήτητε από τα βγάζει ότι κάποιο που στρατολογείται υπέρ των Αμερικανικών συμφερόντων δεν βγαίνει και το λέει την άλλη μέρα. Προφανώ. <laughs> δηλαδή, α το καταλάβουμε λίγο αυτό. Φαίνεται από τη στάση του και το πώ πολιτεύεται, έτσι, και ποιε είναι οι επιλογέ του. Χουκουπέδια, έλεο. Λοιπόν, πέρα από το γεγονό ότι εγώ δεν θα μπορούσα να ποτέ νοήμων στοχοφόρο <laughs> να θεωρήσω ότι υπάρχει νοήμων στοχοφόρο που μπορεί να μιλάει ότι ο μεν δεν είναι αμερικανικό συμφέροντο και δεν τον κάλεσε το μπροκινγκ το, το για να τον σταθρολογεί yeah. Δηλαδή αυτό το πράγμα, νοημό στοχό είναι μια έκφραση που έμαθα α, από την σύζυγό μου όταν ήταν φοιτέτρια στο MP, mm -hmm. πολιτικός μεγανικός, ε, και ήταν στο εχειρίδιο του Λαμπαδάριου. Ο Λαμπαδάριος ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα του τοπογράφων μηχανικών, mm -hmm. ο οποίο έλεγε ότι για να μετρηθεί με θεοδόλυχο είναι ένα μηχανισμό μέτρηση καμπυλότητα και τα λοιπά που αποτυπώνει τοπογράφει τα το, τοπογραφικά του σχέδια. Ναι. Με θεοδόλυχο λοιπόν χρειάζεται ένα θεοδόλυχο, ένα χειριστή του θεοδολύγου που να κοιτάει μέσα από το και τα ναι, ναι, λοιπά. Ναι. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν οι σύγχρονοι θεοδόλοι που είναι με συνδεδεμένοι με υπολογιστέ και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν μηχανικοί α πούμε. Mm -hmm. ε, ε, και ένα ε, στόχο, δηλαδή μια τεράστια. Πώ το λένε. Ε, ε, ναι, μια σημαδούρα με, με μέτρα ας πω, που τα στοχεύει και βλέπεις mm -hmm. πώ ακριβώ εσύ μετά σε ύψη κτλ. Και, και φυσικά και ένα νοήμων στοχοφόρο. Δηλαδή ένα άνθρωπο που είναι στοιχειοδό νοήμων ώστε να κρατάει το, στοχοφόρο, το, το στόχο. <laughs> λοιπόν, αυτό λέω. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώ μπορεί να υπάρξει νοήμων στοχοφόρο που να σκεφτεί ότι μετεβέντευε αυτό έτσι. Ναι. Πάμε τώρα Α, στο μετεβέντευε. Το δεύτερο όνομα. Το δεύτερο. Μην ξεκινάτε ακόμα όσοι έχετε παρκάρει δεξιά. Δείτε τι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ο Ντέσμοντ Λάχμαν. Όχι Λάχμαν. Αμπράβο. με Λοιπόν, ο Ντέσμοντ Λάχμαν είναι αυτό που υποστήριξε την επιστροφή τη χώρα σε δραχμή. Μόνο βεβαίω που αν κάτσατε και τον μελετήσετε ή έχετε άποψη γι' αυτό Τώρα, γιατί το να υποστηρίζει επιστροφή στη δραχμή δεν είναι πράγματο των Αμερικανικών συμφερόντων. Σηκώνει ψηλά τα χέρια, προφανώς, επειδή οι ΣΥΡΖΕΗ τα έχουν βρει με τον Πολ Γκρούγγμαν, mm. που λέει το ίδιο. Και αυτό και λένε αυτό το πράγμα. Βεβαίως δεν έχουν διαβάσει τα κείμενά του. Γιατί δεν διαβάσουν, άλλωστε. Mm. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα είχαν προξέξει ότι ο Πολου είναι, είναι η, η, η επιλογή του είναι ο πολεμικός ιαντσιανισμός και η πιστοφή στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Μάλιστα σε μια yeah. εκπομπή του CBS Μεγάλης ακροαματικότητας, ε, θεαματικότητας, mm -hmm. είχε πει το εξή καταπληκτικό. Είναι εύκολο να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει και μάλιστα και έχει απομαγνιτοφωνηθεί η τοποθέτησή του. Θα πρέπει να εφεύρουν με αφορμή τον Όσον Βέλλες mm -hmm. και τον το πόλεμο των κόσμων ε, και μάλιστα ήταν μαζί με τον Ρογκόφ και τα λοιπά και κάτι άλλου οικονομολόγους, λέει θα πρέπει να εφεύρουμε έναν νέον πόλεμο τον κόσμο, μια νέα εισβολή αριανών, ώστε η κρατική μηχανή, ο κρατικό προπολογισμό να λειτουργήσει όπω το δεύτερο πόλεμο και να βγούμε από την κρύφαση. Χρειαζόμαστε ένα νέο πόλεμο. Δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι, για να ξέρουμε ποιε είναι συμφέροντα, οι υπερασπιστέ των Λοιπόν, και μάλιστα έκανε ο Ρογκόφ, έπαθε. Ε, καρδιακό κίνητρο τώρα. <Σελίου> <Λέτε, Σελίου> δεν πάμε σε πόλεμο. Βεβαίω, Χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει η παραγωγική μηχανή. Και το ελληματικό προπολογισμό όπω λειτουργήσε στην Αμερικανική οικονομία Δεν Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Αυτή τη σχολή είναι και ο κύριο Μάλιστα. Και αυτό που πρότεινε δεν είναι επιστροφή σε εθνικό κρατικό νόμισμα ναι. όπω λίγο πολύ το συζητάμε εδώ. Ναι. Όσοι το συζητάνε, όσοι ανήκουν στη συμμορία της Δραχμής ναι, δηλαδή, ναι, ναι. με λίγα λόγια, αλλά επιστροφή σε εθνικό νόμισμα με 5 δολαρίου. Δηλαδή Α, με σταθεροποίηση μάλιστα. σταθερή ε, στο δολάριο. Ναι. Έτσι ώστε να είναι με διαδικασίες ιστορικής υποτίμηση mm -hmm. να μπορεί να αποκατασταθεί εφόσον δεν αντέχετε το ευρώ, σας πέφτει λιγάκι στενό, πάρτε ένα δολάριο ναι, να έχετε ναι. να πορεύεστε. Αλλά δεν εξυπηρετεί καθόλου τα αμερικανικά συμφέρον. Στην πραγματικότητα, τελείω. Εντελώς <laughs> τυχαία. <laughs> τελείω, Μην yeah. προσθέβω μην, έχω yeah. αλήμων. Yeah. Λοιπόν, και ο κύριος, αυτός, ο κύριος αυτός, αν δείτε το βιογραφικό του ποιο έχει υπηρετήσει και πώς έχει πορευτεί, Σηκώσει λίγα και ψηλά τα χέρια, πούμε, γιατί πώς, α πούμε, σύμβουλος του Ρέιγκαν και του Μπούζ Δεν δημιουργικέα... είσαι, αποκλείεται τώρα, όχι, ναι, σε αυτό το επίπεδο, ε, έλεγες παιδιά, εντάξει τώρα και βέβαια, Αξιοκρα... πάμε, α... Αξιοκρατία σε αυτό το επίπεδο, ναι, ναι δηλαδή, μην το δωθούμε δηλαδή, α... Το αποκορύφωμα, είναι το τρίτο όνομα Το τρίτο, το πούμε μετά, το κρατάμε για μετά, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και έτσι να σα χαροποιήσουμε λίγο και μετά με το τρίτο όνομα Λοιπόν, αυτή η σύμπτωση απόψεων δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα κοιτούσα τα email επειδή είναι πολλά και δεν έχω προλάβει να τα δω όλα. Είπα, σήμερα είσαστε σε μια πολύ μεγάλη, έτσι. <laughs> Στέλνετε όλοι, ίσως η βροχή. Και ένα ε, ακροατή έχει το ήθελε, να ακούσει Γιάννη Χαρούλη η ουρά του αλόγου. Και πριν, πούμε, πριν ξεκινήσει η εκπομπή είχαμε συνοηθεί ότι γι' όταν σήμερα τον νάσει Παπα Γιάννη Χαρούλη. Πρόσεξε τώρα να δει, έτσι. Σύμπτωση απίστευτη. Λοιπόν, ε, να μην σα κρατάω σε αγωνία. Εδώ είμαστε Ξεκινήσαμε και λέγαμε τα τρία ονόματα που έδωσε ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε αφορμή της εκπομπής που κάναμε προημέρων για το Ίδρυμα Μπρουκίνγκς και με αφορμή το ότι θα πάει να μιλήσει εκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε λίγες ημέρες. Εδώ είχαμε τη θέση από την εκπομπή ότι όποιος μιλάει στο Ίδρυμα, όποιο καλείται, είναι σίγουρα υποστηρίζει τα αμερικανικά συμφέροντα ή τουλάχιστον στρατολογείται, Έτσι. Από τα αμερικανικά συμφέροντα. Λοιπόν, ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στη διαδικασία, να είναι καλά, έχουμε και θέματα έτσι. Μπήκε ναι. στη διαδικασία και έδωσε τρία ονόματα, διότι κάποιοι μάλλον αγανακτισμένοι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, άρχισαν να πιέσουν να λένε τι γίνεται εδώ βρε παιδιά. Λοιπόν, και τρία ονόματα για να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι. Ο Ένα είναι ο Μεντβέτεφ. Του Λε... Είμαι... ναι. Είμαι... Ο δεύτερο είναι ο Δεσμον Λαχμαν. Και πάμε στο τρίτο τώρα. Τρίπου, ο οποίο είναι ένας φοβερός κουμμουνιστής, ναι. όπως είπε ο μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο... Λέγεται Στέφεν <στονίτρια> Ρεσσνεϊκ. <στονίτρια> λοιπόν, τον Ρεσσνεϊκ και για τη δουλειά του, και τη δουλειά του στη μαρξιστική οικονομία τον βράδευσε τον με μετά θάνατο. Δεν πήγε δηλαδή εκεί. Πήγε. Ω νεκρό. <laughs> δεν είχε πάει και μετά τον βράδεψε. Όχι. Απλά. Η... <laughs> του... Συνιστά. Χελάει <laughs> εδώ τα στόντια και δεν μα πίνει να κάθε εκπομπή. Σα παρακαλώ. Είναι σοβαρά τα πράγματα. <laughs> δηλαδή είπε το Ιδρυμά: Βραβεύουμε και τον νεκρό. Ε, ε, ε, για την ναι. προ... προσφορά του. Και τώρα. Ναι. Ναι. Ναι. Λιγάκι τώρα να. Επειδή τον λένε κομμουνιστή και τα ναι. τρει τα κόκαλα ανθρώπου. Δεν ήταν κομμουνιστή. Ναι. Λοιπόν. Θεωρούσε τον εαυτό του ως... Ε, Μαρξιστή, αλλά εντάξει, εδώ οι μαρξιστέ είναι πολλοί, ανάμεσά του και ο κύριο Στουρνάρα, ο, ο, ο οποίο έχει δηλώσει, επισήμω, μαρξιστή και ελληνιστή μάλιστα. Και μάλιστα και στη Βουλή, απευθυνό προ την κυρία Παπαρία, ναι. λέει εντάξει, ίδια ιδεολογία, είναι άλλα κάπου το χάνεται. το ξέρετε, το έχετε διαβάσει σωστά. Ναι, λοιπόν, το κατέχει το, το άθλημα πιο γερά. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ο κύριο Στέφεν Ρέσκε, Ρέσκε, Ρέσκε, δεν υπήρξε ποτέ κομμουνιστή δεύτερον πέρα από το, το, μετα, το μεταθάνατο αυτό που στο οποίο διέπρεψε είναι στον εκμαμβλισμό του κεφαλαίου του Μάρξ σε οικονομετρικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τους χρηματιστές προκειμένου να δημιουργήσουν μοντέλα πρόβλεψης των χρηματαγορών mm -hmm. Γι' αυτό βραβεύτηκε, διαβάστε τρίτο κείμενο του Μπρουκίνγκς, τι ακριβώς βραβεύει στον Ρέσνικ στην συμβολή του που αξιοποίησε με βάση το μοντέλο που διατύπωνε ο Μάρξ. Πού ούτε καν για τίποτα ο Μάρξ. Κακομί... Εγώ αφιβάλλω αν είχε διαβάσει αυτό ο, ο άνθρωπο, επειδή τη να ξέρω τη βιβλιογραφία του είναι, στο αντικείμενο μου, παναδημάμαι, ναι, ναι. και σε αυτό ε, δεν μπορεί να μου τη βγει κανεί. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπο δεν είχε διαβάσει. Αυτό που είχε διαβάσει είναι μαρξισμό διαμέσου του Τιέμ Μπαλιμπάρ και του Λουί ε, Αλτουσέρ. Ο οποίο είχε γράψει, ξαναδιαβάζοντα στο κεφάλαιο, ένα ογκώδε βιβλίο. Ε, όπου στον προλογό <Wars> του ομολογεί ότι Gym. δεν έχει διαβάσει το κεφάλαιο. Προσέξτε να δείτε ένας θεωρητικός που προσέξει με το δουμακριστή. Τώρα αυτό είναι σήμερα, σήμερα δεν ξέρω, λες τα καλύτερα. Λοιπόν, ο ίδιος τα λέει, όχι δεν είπα, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ο οποίο έγραψε ένα βιβλίο ολόκληρο για το κεφάλαιο, χωρί να το έχει διαβάσει και το ομολογεί ο ίδιο. Και γιατί το αυτό; το βιβλίο. Γιατί είναι άλλο του σερ. � <gamma> <Nixon> Στην προσπάθεια λοιπόν να εκμαυλιστεί τελείω ναι. ε, και να βγουν τα κεντριά από τη θεωρία του Μάρξη, όπως διατυπώνεται στο, στο κεφάλαιο, εγώ δεν, ε, δεν λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να συμφωνεί μαζί του. Μπορεί και να διαφωνείς. Ναι. Αν μη τι άλλο όμως πρέπει να το σέβεσαι. Να, δηλαδή και ο πιο ορκισμένος εκθώς να είσαι, οφείλεις να το σέβεσαι τον κειμενό του κτλ. Και θα ήθελα πάρα πολύ ας πούμε, εγώ έχω, ε, έχω δει πολύ ωραίε κριτικές στο κεφάλαιο του Μάρξ, με του οποίου δεν συμφωνώ, αλλά είναι κριτικές. Δηλαδή, ανοιχτά βγαίνουν ναι. και λένε, ναι. όχι ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι κτλ. Λοιπόν, άλλο αυτό και άλλο να το παίζεις φίλος, μαθητής κτλ, και, και να τον εκμαυλίζεις μέχρι γραϊδείας για να υπηρετήσεις τις αμερικανικές χρηματαγορές. Αυτό πάντω ο άνθρωπο, ο κατάλαβα, έγραψε για τον Μάρξ. Χού δεν διαβάζει πρωτότυπο. Διάβασε τα σχόλια των άλλων. Ο Λούτο, από το, του έρθει στο προλογικό του σημείο, μα λέει: Δεν διαβάσαμε, αλλά έχουμε Ούτε ακούσει. και αυτοί είχαν διαβάσει. Όχι, κανεί <laughs> δεν <laughs> διάβασε. <laughs> διάβασε <laughs> είναι ναι. η καινούργια σχολή Μαρξισμού, την οποία σήμερα τη βλέπουμε στην απογείωσή τη. Mm. Στην απογείωσή τη mm. και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΟΚΟΕ. Όπου βεβαίω δεν χρειάζεται να διαβάσει, ούτε να μελετήσει, ούτε να κάνει έρευνα. Τα ξέρει από μόνο σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτός ο κύριος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Οικονομικών Σοφών του Πρόεδρου Κλίντον. Εκτός και αν ήταν Κλίνγκον. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, πώς ένας κομμουνιστής, μαξιστής, mm. υποτίθεται τα λοιπά, πώς τον έχουν βαφτίσει οι ΣΥΡΙΖΕΗ, ε, υπηρέτησε στο, στην Επιτροπή Σοφών του κυρίου Κλίντον mm. και ποια ακριβώ συμφέροντα την προσώπευε στην Επιτροπή Σοφών, θα πολύ, πολύ να το μάθω. Εντάξει, αυτά να. και ψάξτε κι άλλο, παιδιά. Θα δείτε κι άλλο λοιπόν, γιατί να θα προσφέρετε θα, θαυμάσιε θα, θα, στιγμέ στου ακροατέ αυτή τη εκπομπή με θα, πολύ θα. γέλιο. Θα. Πολύ, δηλαδή, έχουμε βάλει κάτω λαζόπουλου. Ε, υπερ... Και τι, Χαρικίν και Βάιλε, δε. Να σου πω, σε αυτά τα νόματα βάζουμε χ. Όσα παράδεκτα, τα γυρίζω πίσω εγώ. Όσο, εγώ λέω, Καρινέω τη νέα φουνιά. Ε, ε, ε, ε, τι του κάναμε. Το σημειώνω με κόκκινο, μηδέν, χ. Το λοιπόν, παιδί έχει πάρει κάτω από τη βάση. Προσπαθεί να δει το <laughs> τώρα. Επειδή έχω ζήσει κομματικού μηχανισμού. <laughs> και ναι. και κομματικού μηχανισμού θα του σύνδεσα. Γιατί είναι ταυτοπροσωπία. Ο κομματικό μηχανισμό στον Πελισό με τον κομματικό μηχανισμό τη Κουμουνδούρου σχεδόν όχι, είναι απόλυτα ταυτισμένοι γιατί. Πολ... Τι περισσότερε περιπτώσει ε, είναι και η ε, διάφορα. Είναι ε, αυτό. Δεν είναι Απλά αλλάξανε όλη την πλάτη. Λοιπόν, το δράμα είναι ότι αυτό που χαρακτηρίζει το γραφειοκράτη, και αυτό το λέγει ο Χέγκελ Κακομίδη, <σχελίως> όταν ανέληγε τη γραφειοκρατία στη φιλοσοφία του δικαίου, έλεγε το εξή: Ότι αυτό που χαρακτηρίζει το γραφειοκράτη είναι η αποστροφή προ την εργασία και η μετριότητα. Όταν λοιπόν σε πληρώνει για ένα το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να τη σκαπουλάει τα δύσκολα άντε τώρα να σε βάζουν να ψάχνεις τον Brookings ναι. ποιο κερατάς ήταν αυτός, αυτός που δεν είναι πράγμα ναι. εντάξει, συγγνώμη για την πρόσθετη εργασία δεν ξέρω, homework, ναι, ναι. το homework <laughs> που βάζουμε έτσι αμερικανιστή ναι. λοιπόν αλλά τι να κάνουμε ναι. παιδιά πείτε κάτι σοβαρό ναι. Είπαμε, πάει πίσω σε απαράδεκτο. Ο φίλο ο Κώστας λέει. Για ε... να δούμε μέχρι στις 22 του μηνό που θα παρουσιαστεί ο κύριο Τσίπρα εκεί πέρα για να πει αυτά που είπε και στον κύριο Σόιμπλε και τα φριάξαμε όλοι. Ναι. Ειλικρινά εκνευρίστηκα από τι δηλώσει του κυρίου αυτού όταν έλεγε ότι βάλαμε το κατοικικό δάνειο, βάλαμε και το ένα, βάλαμε και το άλλο. Όπα κύριε, uh -huh. πόση ώρα έμεινε στο Σόιμπλε, Μισή ώρα. Μισή ώρα. Mm. Και μέσα στη μισή ώρα έβαλε έξι θέματα. Ποιο πάει να κοροϊδέψει. Μπορείτε να. Εγώ. Άλλο χόμπι. Τον ανάπηρο δεν τον κοροϊδέψει πάντω. Ποιο είναι ο Ποιο είναι ο ή ένα αγάπηρο. Αυτός που κάθεται στην Αυτό ναι, που εννοεί. το συνάντησε. Έτσι. Είναι ένα θέμα. ποιος είναι ο ανάπηρο. Αυτό είναι ένα Είναι δολοφόνο. Στη γνώμη μα. Κάντε ένα, πούμε, ένα, ένα πείραμα. Mm -hmm. Στο σπίτι πηγαίνετε απέναντι στον και, απα... και προσπαθήστε να πείτε τα έξι θέματα uh -huh. που θέλετε να βάλετε στο Σόιμπλε. Και αν σα φτάσει ναι. το μισάωρο ναι. που συναντήθηκαν, εμένα να μου το επίση τη μήτη και να βγούμε γυμνοί στον δρόμο με στη βροχούλα. Πολύ κακό θέμα. Και στο εξή, έτσι. Ότι αυτό τα λέει στα ελληνικά και τα μεταφράζουν. Δεν μιλάνε και απευθεία στα ελληνικά. Ο άνθρωπο είναι γεννημένο Γιατί όχι μόνο δεν έβαλε τίποτα. Δεν έβαλε τίποτα. Δεν τίτλου, σε σε τίτλου ναι. Και θα είχε βάλει από κάτω βάλει από είχε του. Αλλά όχι τον έχει που λένε ο Σολιβό, ε. δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, α. τώρα μα κοροϊδεύουν. Κάνουν δηλώσει και λένε ανοησίε για να κατευνάσουν το τι μείνει ακόμη και των ίδιων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, Δεν δε, μα αρέσει κόσμο. Εγώ σήμερα έχουμε εδώ πέρα δεκάδε μηνύματα με το ε. ίδιο ε, σκεπτικό. Όλα μου έχει κάνει εντύπωση. για βλάκε. Και πονάμε, τα περισσότερα δε. Δε, α, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πώ έτσι ε, ε, ε, ε, ε, μου λένε οι βρέθηκε ο νέο Σαμαρά. Με αφορμή δηλώσει που έχει κάνει στη Γερμανία ο, ο κύριο Σαμαρά, αλλά με αποκόρυφαμα την συνάντηση που είχε με τον κύριο Παπούλια. Ο κύριο Τσίπρα. Ο έκανα. Ξέρω, έκανα ένα εγώ. <σχελίδευση> λοιπόν, ο κύριο Τσίπρα, με αφορμή ε, τη σημερινή συνάντηση που είχε με τον κύριο Παπούλια και μπροστά στι κάμερε το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι υπάρχει φως για επαναδιαπραγμάτευση. Ακριβώ ο Τέλγη ο κύριο Σαμαρά. Πήγε να τον ενημερώσει. Το διάβασα αυτό. Όχι, όχι, τώρα yeah. έγινε. Τώρα 12 ώρα δεν προλαβεί. Πού να δεν το διαβάσει, Το δείξανε στι κάμερε. Λοιπόν, πήγε να τον ενημερώσει για τη συνάντησή του με τον ε, ανάπηρο. Λοιπόν, με τον Σόιμπλε. <laughs> και εγώ. Ο... Λέω εγώ ένα Ήταν... διαφημιστικό. Ποιο είναι ο από δύο. Το είπε μπροστά στι κάμερε. Δεν είναι μετά ότι ξέρει, είπαν οι Αναφέρθηκε σε αυτά και σε αυτά ο κύριο Τσίπρα. Ξέρω εγώ. Υπάρχει Ναι, είναι ο διάλογο μπροστά στι κάμερε αυτό που αναφέρεται για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Είναι μια διακριτική σύμβαση, oh. σύμβαση, η οποία πέρασε από τη Βουλή, με τον yeah. τόπο που πέρασε yeah. και που στην πραγματικότητα καταλύει mm. αυτό που λέμε ελληνικό κράτο. Mm. Το κατέληξαν. Προφανώ γι' αυτό άνοιξε περιθώριο διαπραγμάτευση του μνημονίου. Mm. Όταν καταλύει στο ελληνικό κράτο, δεν υπάρχει ελληνική επικράτεια. Yeah. Έτσι. Βεβαίω μπορούμε να, δια, να, σε, να συζητήσουμε το μνημόνιο, αλλά τη παιδιά αφού μα ανήκεται. Mm και, και έχει ενδιαφέρον ότι πήγε στον, στο Σόιμπλε χωρίς να του θέσει καν θέμα Δανιάκης Τι Δανιάκη, τίποτα δεν του θέσετε τώρα ε, παιδίμητρη μου Να σου πω, ε, ξέρω, είναι ε, τώρα που λες Ακριβώς νημόνιο, ο, ο σιγόν, Σαμαράς Αυτό με κνευρίζει, ξέρει ποιο? ποιο Δεν είναι ότι λέει ψέματα mm. Είναι ότι μας περνάει και για ηλίθιους Πρώτον, ποιο μνημόνιο. Τελευταία φορά που ψηφίστηκε μνημόνιο είναι το Φλεβάρι του 12. Από τότε ναι. περνάνε πολυνομοσχέδια ναι. και το μνημόνιο ή οι απαιτήσει των δανειστών περνάνε στο ιστορικό δίκαιο με πράξει νομοθετικού περιεχομένου και πολυνομοσχέδια. Mm -hmm. Δεν έχουμε μνημόνια. Mm -hmm. Δηλαδή, γιατί μα κοροϊδεύουν από πάνω Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει. Βουληθήκατε. Δηλαδή, ναι. Κανένα πρόβλημα. Ναι. Όχι, προβλήμα γιατί μα περ, περνάτε για ζώα, δεν καταλάβαινω αυτό το πράγμα. Γιατί την... σου λέει το φάγανε με το Βενιζέλο το φάγανε με το Σαμαρά, διότι τώρα που το, το λένε εδώ οι, οι ακροατέ μα ε, και έχουμε σύμπτωση απόψεων ο νέο σαμαρά. Ακριβώ τα ίδια βήματα έκανε ο Αντώνης Σαμαρά προεκλογικά. Θυμάσαι που όμω την Ευρώπη ναι. και πήγαινε να ε, και έβλεπε είτε τους ομολόγους του δηλαδή ομολόγου του ιδιου κόμματο είτε άλλου. Στου φίλου από το ΣΥΡΙΖΑ για να απαντήσω στο μηχανισμό του ψάξτε λίγο και θα δείτε mm. ότι μετά τις εκλογές του Ιούνιου τον Brookings έβγαλε τα τρία επιφανέστερα στελέχη του okay. αναλυτές της NSA της National Security Agency της μυστικής υπηρεσίας των μυστικών υπηρεσιών mm. λένε, <laughs> λοιπόν yeah. οι οποίοι λέγανε ευτυχώ που νίκησε ο Σαμαράς και δεν επικράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ διότι απο... απειλούσε τη συνοχή τη Ευρωζώνης και μια σε άλλα πράγματα, τις ανοησίες που έλεγε και εδώ Σαμπάρα. Mm -hmm. Τότε προφανώς το Brookings φοβόταν mm. την πιθανόν επικράτηση, γι' αυτό και φρόντισαν όλοι αυτοί οι λυτοί και δεμένοι mm. να μην επικράτησαν. Mm. Λοιπόν, τώρα πώς γίνεται με τέτοια ανάλυση που έκαναν, υπάρχει στο site, μπείτε μέσα να mm -hmm. ακούσετε τη συνέντευξη, τη συζήτηση τριών αναλυτών μεταξύ του. Είναι στο. Λοιπόν, Πρέπει να ξέρεις, Εντάξει, αλλά... Εντάξει πώς το πού λοιπόν, λοιπόν, Πώ γίνεται σημαντικά. αυτό το ίδρυμα με αυτό το χαρακτηρισμό που έδινε mm -hmm. ότι ήταν το, μεγα... το πιο επικίνδυνο από όλα ήταν να επικρατήσει η λογική του να πάμε σε δραχμή. Mm -hmm. Αυτό έλεγε τότε. Mm -hmm. Και χάρη στη νίκη, α πούμε, σταυρωποιήθηκε η πολιτική τη δίκη του Σαμάρα. Πώ γίνεται το νούμερο ένα εχθρό. Που καθόριζε τον το Μπουργκί σήμερα να τον καλεί να τον ακούσει για να συζητήσει για το ζήτημα λιτότητα στην Ευρωζώνη. Έξι μήνε μετά, έτσι, να μην πέσει και δέκα χρόνια. Έξι ε, ναι. μήνε μετά. Η ε, πλήρη μετάλλαξη. Πώ, ναι. Τι έγινε. Δεν ξέρω, να σου πω πάντω, ήθελα να το πω και πριν, ο φίλο ο Κώστα δεν έχει πει τι λέει. Πολλοί Έλληνε πρωθυπουργοί υπηρέτησαν του Αμερικάνου χωρί να έχουν πάει σε αυτό το ίδρυμα. Αυτό σωστό. Ναι. Δεν νομίζω ότι από αυτή την πρόσκληση βγαίνει συγκεκριμένο συμπέρασμα. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλλά ε, σου, σου χρεώνει μια υπερβολή για να δούμε τώρα εδώ είναι όπως η πορεία, όπως η ιστορία με τα ναρκωτικά mm. όσοι πήραν χασίς δεν mm. ήταν υποχρεωτικό να πέσουν στην ηρωίνη mm. αλλά όσοι πήραν ηρωίνη καταλήξαν είτε στο θάνατο είτε σε εξαθλίωση. αυτό είναι δεδομένο μαθηματικά βέβαιο mm -hmm. συγκεκριμένο έτσι συμβαίνει και με τον Brookings υπήρξανε εξαρτημένοι από την αμερικανική πολιτική και πολιτική στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν πήγαν στο Μπρουγκινγκς, ούτε επιδοτήθηκαν από άλλα ιδρύματα σαν και τον Μπρουγκινγκς. Mm -hmm. Αλλά όποιο πήγε εκεί, πήγε για να στρατολογηθεί επίσημα από τα αμερικανικά συμφέροντα και τα αμερικανική πολιτική. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα που έγινε διαφορετικά. Όχι μόνο στη χώρα μας. Παγκόσμια. Παγκόσμια. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε θέλουμε να το καταλάβουμε αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε πρόβλημά μας mm -hmm. αν ανεχόμαστε πρακτορίσκους ή επίδοξους πρακτορίσκους που θέλουν να πάρουν το χρήσμα για να κυβερνήσω αυτή τη χώρα ελέω των μεγάλων δυνάμεων και προστατηδών δυνάμεων αυτής της χώρας προκειμένου να μας οδηγήσουν εκεί που μας θέλουν να οδηγήσουν λοιπόν τότε τι να πω είμαστε άξιοι της τύχης μα. επιμένω και θα συνεχίσω να επιμένω Όποιος πήγε στον Brookings, πήγε είτε και ήταν στρατολογημένος της Αμερικανικής πολιτικής από τα Αμερικανικά συμφέροντα ή πήγε να στρατολογηθεί από την Αμερικανικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση που να γίνει διαφορετικά. Μία δεν υπάρχει παγκόσμια από το 1916 και μετά. Εγώ βρειο Δημήτρη πιστεύω ότι την υπηρεσία που είχε να προσφέρει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή του καταλογίζω ε, τεράστια νοησία και από πολιτικής απόψεως, στρατηγικής, ε, την όποια υπηρεσία είχε να προσφέρει στους ε, Αμερικανούς, Ευρωπαίους, ας του Αμερικανούς την έχει ήδη προσφέρει. Οπότε εγώ πιστεύω ότι μετά είναι και άχρηστο χαρτί στη συνέχεια. Εγώ νομίζω Ό, ότι, θα κα, ότι, ότι οι ίδιοι θα τον κάψουν Όχι. πολύ σύντομα. Ναι ενδεχομένως ε, ε, ε, εσ, ναι, το, το, το αισθάνομαι με την πορεία του γιατί είναι τόσο γρήγορα ναι, ναι, δεν, δεν διαφώνω σε αυτό Ενδεχομένω, εγώ δεν το ξέρω εγώ... ποιο είναι, είναι το θέμα ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί την πεπατημένη του Γιώργου Παπατρέου mm. ο Γιώργος Παπατρέου αυτό που ήθελε να γίνει ήταν διεθνού κύριους στέιτσμαν mm. όπως σου λένε στις, mm. στην Εσπερία mm. λοιπόν αυτό επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας ανεξαρτήτως αν κυβερνήσει όχι Ανεξαρτήτω αν καεί ή όχι. Ναι, κατάλαβα. Αυτό πάει να οικοδομήσει. Mm. Και δεν μπορεί να το οικοδομήσει αν δεν περάσει από αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα. Mm -hmm. Γι' αυτό και δεν είναι απλό πρακτορίσκο των Αμερικανικών συμφερόντων. Διότι mm. αν ήταν απλό πρακτορίσκο των Αμερικανικών συμφερόντων, θα μπορούσε να υπηρετήσει τα συμφέροντά του χωρί να εμφανίζεται σε διαπόρου. Mm. Δεν το έχει ανάγκη. Mm. Εγώ πιστεύω ότι η σύμβουλή του, το περιβάλλον του, που δεν είναι αναγκαία, το κομματικό περιβάλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Εξ, τον εξώθησαν, όχι μόνο τον εξώθησαν, αλλά φρόντισαν να, εισπρά, να πάρουν την πρόσκληση από τον Brookings. Ah. Ενδεχομένω δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία του Brookings, αλλά πρωτοβουλία του περιβάλλοντο και του ίδιου του Τσίπρα. ακριβώς την προοπτική αυτή. Θα ήθελε πάρα πολύ να δει τον εαυτό του, α πούμε, να περιδιαβαίνει στα διεθνεί αλόνια ω πολιτι... πολιτικό διεθνού κύρου. Για τα δεδομένα βεβαίω. Του κύριου που έχει ένα Γιώργιο Παπαδρέου, ο Γκάπ. Να. Λοιπόν, το ότι θα, τον, θα, θα είναι βρισιά το όνομά του στην Ελλάδα, ποσό τον ενδιαφέρει, όπω και ποσό ενδιαφέρει τον κύριο Παπαδρέου. Mm -hmm. Γι' αυτό και τώρα ο κύριο Παπαδρέου, στα άνθρα του, εμφανίζεται ω επιμισθόση πρακτορίσκο των Αμερικανικών συμφερόντων, λέγοντα πράγματα που μπορεί να τα πει μόνο ο Μπερζεζίνσκι ή ξέρω εγώ. Uh, κάποιος ο οποίος είναι σε διαταγμένη υπηρεσία των Αμερικανικών συμφερόντων Διαβάστε το τελευταίο του άθρο, από όλη Θα τρελαθείτε. Να. Έτσι. Λοιπόν. Γι' αυτό το λέω. Από εκεί και πέρα η υπερβολή έτσι ή έχει σχέση με τη γνώση. Εάν δεν ξέρεις φίλε μου κάτι, φρόντισε να βγάλεις στραβά σου πρώτα πριν λε υπερβολή το ένα, υπερβολή το άλλο. Γιατί με έχουν πρίξει ότι ό,τι λέμε είναι υπερβολή από το 2010. Mm -hmm. Και τελικά η πραγματικότητα που βιώνουμε υπερβάλλει έναντι των προβλέψεων που έκανα που, εγώ που ή που κάνανε κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα. Mm -hmm. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Λοιπόν. Μην τρελαθούμε. Α ανοίξουμε λίγο το μυαλό. Λίγο το μυαλό. Α βγάλουμε το στόκο. Mm -hmm. Δεν χρειάζεται το στόκο στο μυαλό. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στα παραθυρόφυλα. Έτσι, λοιπόν, και ας φροντίσουμε να μαθαίνουμε σοβαρά και να πληροφορούμε στο σοβαρά. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, είναι σαν να μου λέει, ρε παιδί μου, να βγει αποδεικτικό ότι, ξέρω εγώ, εμένα με πληρώνει η CIA και να βγω και να πω... Και να αυτό πω τότε να πω, ναι. Σύπτωση είναι. Μην το μεγαλοποιούμε. Ένα μισθό πειράκι. Πήγε τώρα να δουλέψω και λέει τη CIA να δουλέψω. Εντάξει, ναι, ιδιώτης, ιδιωτική εταιρεία... Ναι. <ΣΣ> Άλλωστε, ξέρει πώ τον ονομάζω. <Σρατική>, ναι, η κοίμαντη ιδιωτική, ξέρει πώ τον ονομάζονται. Ναι. The company. Σωστά, η εταιρεία, ναι. Ναι, ναι the company. Λοιπόν, εντάξει, βρήκα μια κόμπανση ναι, και εγώ κόμπανο είμαι πήγα και... και πήγα και πήγα τα πιστώ. Ναι. Ε, το ίδιο πράγμα για, να μου πει. Για την επιβίωσή μου. Να μου πει το ίδιο πράγμα. Mm. Βρήκε πότε, είδε ανοιχτό το φω, βγήκε ένα χέρι, του είπε γελμπουρτά, ναι. πήγε ο άλλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ σου λέω. Το πιθανότερο. Είναι να ξεκινήσει η ιστορία από εδώ και μάλιστα το στενό περιβάλλον του το, το Τσίπρα. Mm. Και δεν είναι το κομματικό του απαραίτητα. Γενικότερα. Τους συμβούλους του... Το... Γιατί ξέρουν ενδεχομένως, ενδεχομένως ξέρουν αυτό που ε, εκτιμάς και εσύ. Και σου λέει κάτσα να κάνουμε καβάντζα για μετά. Ναι. Γιατί μόλι συμβεί <χ> αυτό, <χ> θα χυμίξουν μέχρι και οι καριτσίκες και να το φάνουν, να το μασουλίσουν. Ναι, γιατί... Γιατί το... στην Ελλάδα το... Το... Το... Το... είναι γνωστό, οι κατσίκες δεν μας κάνουν Έτσι. Αυτό το πράγμα. Για να το ξέρουμε και να είμαστε mm. έτσι που ισορροπημένοι λίγα και στα πράγματα. Επειδή λες υπερβολές θα, θα διαβάσω και μια υπερβολή. Δηλαδή όχι υπερβολές, είπες πριν ότι αυτά που λέγαμε το 2010 τα χαρακτήριζαν υπερβολές αλλά ήρθε η ζωή, ήρθαν αυτά τα γεγονότα και ξεπέρασαν και αυτά που είχε προβλέψει έτσι. Mm -hmm. αυτό είναι σίγουρο όπως σας πούμε ότι φτιάχτηκε ένα νέο φορολογικό γιατί αρχίζουν και βγαίνουν τώρα από το φορολογικό που ψήφιστηκε την Παρασκευή αρχίζουν και βγαίνουν τα πολύ ωραία, τα μαργαριτάρια okay. τα οποία είναι καταπληκτικά είναι ένα γελάς και να κλαις ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε αποδείξεις το γνωρίζουμε αυτό ε, το 25% επί του μικτού των αποδοχών. Μας. Εγώ. Έτσι. Εγώ. Μέσα σε αυτέ δεν μετράει σχεδόν τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει. Ούτε καν το ενίκιο. Αν πληρώνει ενίκιο, δεν μετράει καν. Δηλαδή. δηλαδή, πρόσεξε όμω. Αφού δεν μετράει το ενίκιο, τότε γιατί εσύ δεν θα μπει στη διαδικασία με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να του πει Δεν τη χρειάζομαι πια την απόδειξη, αφού δεν περνάει στην εφορία. Άρα, εκεί που σου δίνω 4% στάρκα, σου δίνω 3% χωρί απόδειξη. Δεν θα τα δηλώνει και εκείνο. Μεγαλώνει φοροδιαφυγή. Υποτίθεται ότι από εκεί θέλει να τα πάρει. Δηλαδή, ναι, είναι, ναι, αυτό... είναι, ένα... είναι ένα λαλούμ. Έχει και άλλα. <χω> λοιπόν, να πούμε ένα τώρα ωραίο. Αυτά τα, τα ωραία που ζούμε. Λοιπόν, ανταπόκριση από ένα μέτωπο. Ο τίτλο του email που μου έχει στείλει ο φίλος, ο Δημοσθένη από την Άουσα, από τη Βέρεια. Ναι. Είναι από η τρίτη... Την Άουσα ή τη από την Άουσα, παιδί μου, εντάξει. Είναι η τρίτη άλλο μέρα από μεταφορά <χω> μεταφοράς της ΔΟΗ στη Βέρεια. Ανάτο, γι' αυτό μπερδέχτηκα, γιατί πάει, πάει στη βέρια. Λοιπόν, οι δυνάμεις κατοχής έχουν στείλει πάνω από 100 μισθοφόρους ένστολους και έχουν περικυκλώσει το κτίριο τη ΔΟΗ. Οι πολίτε συγκεντρώθηκαν πιο μαζικά σήμερα με τις δύο... μετά τι δύο ημέρε επιτυχού ματέωσης τη μεταφορά και προσπαθούσαν να πλησιάσουν στο κτίριο. Νιώσαμε ότι υπήρχε κατάσταση κατοχή στην πόλη και ψάχναμε τρόπο αντίδραση. Ο Δήμαρχο και οι σύμβουλοι, υποτίθεται συντονιστέ τη κατάσταση, ήταν εξαφανισμένοι και μιλούσαν στα τηλέφωνα όπου του παραμύθιαζαν ότι το θέμα είναι ακόμη σε διαβούλευση. Σύντομα όμω πληροφορηθήκαν ότι τα αρχαία υπολογιστέ φορτώνονται σε φορτηγά. Ο κόσμο αναστατώθηκε και δόθηκε σύνθημα για ντου. Άρχισαν να σπρώγουν οι πρώτοι και ένστολους και ακολούθησε όλος ο κόσμος από πίσω. Όταν τους πέραμε φαλάκια ρίξαν τα γνωστά χημικά και μας διέλυσαν. Ξαναμαζευτήκαμε και σε λίγη ώρα κάναμε και δεύτερη προσπάθεια με ακόμη περισσότερο κόσμο. Από παντού μας γίνανε ένστολοι με κουκούλες και μας σταμάτησαν και πάλι με χημικά. Η Χούντα ήρθε και στην πόλη μα. Καλή ελευθερία. Ε, ε, το, να δούμε και μια εικόνα του τι συμβαίνει στη χώρα. Και αυτό υπερβολή, υπερβολή. <μμή> <μή> <μή> <μή> υπερβολή <μή> είναι <μή> και αυτή, έτσι. Υπερβολή. Λοιπόν, η Χουταίσσα <μή> στην πόλη μας. Ε, τώρα. Ε, ε, ε υπερβολές. Τώρα. γιατί Καθότι ξέρεις τώρα, Θα ξεκινήσει η επανάσταση της εφορίας, να το δω και αυτό. Λοιπόν, ε, ε, κοίταξα να σκάτει διεύτερα, δεν <μή> είναι <μή> η πρώτη φορά που έχει γίνει στην ιστορία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί είναι οι ομαλότητα. Προ, επόστανα πηγή ανομαλίας. Είναι ναι. τη Ανομαλία είναι η αντιδράση του λαού, αυτό είναι γνωστό Α. Τι έχουμε τον κύριο Γουβελή Τι είπε ο κύριο ε, ο κύριος ε, Τσίπρας που έτρεξε Άμυξη. και συνεχάρη τον κύριο, ό, συγγνώμη, συμπαραστάθηκε στον κύριο Σαμαρά Φε, ναι. Το ίδιο ναι. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε ενάντια στη βία από όπου και προέρχεται ναι. Κάθε μορφής και τα σχετικά. Δηλαδή η άμυνα του λαού είναι νόμιμη ή παρανομιβία Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο κύριο Τσίπρας η Α, αντίσταση του λαού ενάντια στο Δετακτητή και σε αυτόν που του καταπατάει το δίκαιο, τα δικαιώματα είναι νόμιμη ή παράνομη ω βία γιατί είναι βίαιη. Ναι. Μπορεί ίδια. να μην είναι ένοπλη, μπορεί να μην είναι αιματηρή. Βίαιη ναι. όμω είναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι μέσα υπέρ ή ναι. κατά. Κατά βεβαίω. Με βάση τη λογική του κ. Τσίπρα και του κ. Κύριο... Καλά, η υπόλοιπη εδώ συλλογή είναι. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι, το καταλαβαίνω. Αλλά ο άλλος λέει όχι. Παρεμπιπτόντω, το 120 παράγραφο 4 το έχει ακουστά, Του το έχει εξηγήσει ο κύριο Μανιτάκη. Α <laughs> ναι. οπότε, δεν είναι μου... θέμα ποιο το έχει εξηγήσει το συγκεκριμένο άρθρο. Χθε μου δώσανε την, ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο mm. το ξεφύλισα χθε το βράδυ, αργά, μέχρι στι πρώτε πρώτε ε, Μια διδακτορική ε, διατριβή συμπληρωμένη με τα νέα τα στοιχεία που αφορούν τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα είναι mm -hmm. α, α, που αφορούσε τη λαϊκή κυριαρχία ε, και τον τρόπο που πρέπει ποινικά να υποστηρίζεται η καταπάτησή τη mm -hmm. η καταπάτησή της νομίζω, χωρίς να διωκεται η καταπατηση τη. λάθος γιατί δεν το έχω μαζί μου το βιβλίο είναι του κυρίου Μαζαράκη, είναι εκδοση mm -hmm. νομίζω ότι είναι εξαιρετικό βιβλίο για κάποιον που θέλει να εντρεφήσει στο θέμα αν και εγώ θα πρότεινα στον κύριο Μαζαράκη αν έχει τη δυνατότητα να το φτιάξει ε, σε ένα πιο μικρό μέγεθο, πολύ, λιγότε πολύ λιγότερες σελίδε, mm -hmm. για ανθρώπους που είναι αμοιήτη στη δυνατότητα να παρακολουθούν νομικές έννοιες και γιατί προσωπικά μου κάλυψε πάρα πολλά κενά σε αυτά που γνώριζα ιστορικά και που μπόρεσα και που με αυτόν τον τρόπο κάλυψα για το κοινό αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε την έννοια της βίας και τον τρόπο που το χειρίζεται το, το ελληνικό σύνταγμα, ακόμη και το ελληνικό σύνταγμα στο 120 παράγραφος 4 που λέει ότι στη βία η του συντάγματος απαντά ο πατροτισμός των Ελλήνων με οποιονδήποτε μορφή και τρόπο επιλέξει ο, ο, οι Έλληνες πολίτες το οποιοδήποτε μορφή και τρόπο έτσι, αυτό το πράγμα που δεν είναι ακριβώς το λέει πάντως αυτό το νόημα έχει έχει να κάνει ακόμη και με τη βία η απάντηση του λαού στη βία στη, στη βία του τυράννου είναι κατάκτηση της δημοκρατίας από την εποχή του 1789 και μάλιστα στο Σύνταγμα του 1793 αν θυμάμαι καλά στο άδρο 31 το θεμελίωνε και ω αρχή του Συντάγματος το δικαίωμα της εξεγέτσιος του λαού έναντι του τυράννου δεν είναι υποχρέωση συγγνώμη, δεν είναι απλά δικαίωμα είναι βασική του υποχρέωση αυτή η διάταξη η οποία την υπερασπίστηκαν οι Έλληνε με το αίμα του από την εποχή των μεπαρστατικών συνταγμάτων και μετέπειτα σε όλες τι δημοκρατικού αγώνε, δεν μπορεί να περνάει έτσι τον τούκου από έναν τύπο, ο οποίο επειδή είναι δελφίνο τη υπάρχουσα εξουσία και θέλει να χειραγωγήσει την ψήφο του ελληνικού λαού με του μηχανισμού χειραγώγησης που υπάρχουν σήμερα, καταδικάζει ή φέρνει στο ίδιο καντάρει τη βία των καταπιεστών του, των του, των κατακτητών του, των δοσυλλόγων του με τη βία που μπορεί να ασκήσει ένας λαός αντιστεκόμενος στη βία που δέχεται. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά τα πράγματα. Αν τα βάζει το γιο κατάρι, τότε με σιγουρείτε. δεν είναι καν δημοκράτη. Δεν ξέρετε τι σημαίνει δημοκρατία. Και αν σε πάμε, πάμε μακριά, πού θα οδηγηθούμε να καταστέλλονται διαδηλώσει επί Τσίπρα, επειδή είναι βιαιές, γιατί μια διαδήλωση, ακόμη και αν προχωράει στον δρόμο και κλείνει την κυκλοφορία, είναι μια μορφή βίαιη αντίδραση. Γιατί, πώ θα το πούμε, ασκεί βία ο, ο, ο λαό, με βεβαίω, με τον τρόπο που το ξέρουν το ασκεί, δεν, δεν τραυματίζει κανένα, δεν σκοτώνει κανένα βεβαίω. Αλλά η, η δημιουργία αναταραχεί, έτσι δεν είναι. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα του κυνηγήσουμε ή θα περάσουμε σε λογικέ που θα λέει, θέλετε να διαδηλώσετε, πω, ωραία, στο πάρκο. Και με αυστηρή αστυνομική περιφρούρηση. Mm. ή στα σοκάκια, εκεί που σου επιτρέπει η αστυνομία. Ή με αστυνομική. δηλαδή, πού πάμε. Εκεί είναι το ζήτημα. Και να γιατί δεν έχουν κάνει θέμα. τη δήλωση και την πρόθεση τη κυβέρνηση. Mm. να δημιουργήσουν στρατιωτική αστυνομία. στρατιωτικού τύπου αστυνομία. με περίπουλα 365 μέρε το χρόνο. Δηλαδή, με οχήματα και βαρύ οπλισμό. Να γιατί δεν το έχουν κάνει θέμα. Θεμα. Οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Καμία σχέση. Και έτσι ενδίδουν στο να. Στο, στο, στο, στο να... Και ξέρει αυτό το πράγμα το βιώσαμε εμείς που προχωράμε στην αριστερά. Στην πραγματικότητα η αριστερά υιοθετούσε ό,τι πήγε να απορρίψει το επίσημο καθεστώ. Παλέψαμε, χύθηκε αίμα. Ο λαό πάλεψε, χύθηκε αίμα. Και, α, με τη Χούντα για να... και μετά τη Χούντα να σταματήσει η... τα πιστοποιητικά κοινωνικών φωνημάτων mm -hmm. και οι φάκελοι. Mm -hmm. Εγώ το θυμάμαι και μικρό παιδί, ακόμη και με 15 ή όχι, είχαν τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, το παλέψαμε, έγινε η ιστορία, αυτό το πράγμα καταργήθηκαν. Ή τέλο πάντων έτσι νομίζουμε. Ναι. Λέμε τώρα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, οι φα... φακελικά έκανε με πασό. Και οι πρώτοι, <χει> ναι, βέβαια, πάμε. Στην Καλυβουργία. Και μετά, κατευθείαν, τι έγινε, το υιοθετήσαμε στις γραμμέ μα. Μην μιλά. Ποιο, εσύ, έχει απόψει, τα βάζει με την ηγεσία, mm -hmm. πιστοποιείται ο Εινιγόλ Φορνάτο. Λοιπόν, με την ίδια λογική, δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία μέσα στα αριστερά και τη. Παρά το γεγονό ότι ο κόμμα πάλι δείχνει τη δημοκρατία. Αλλά ποτέ την κατέκτησε πρώην για κύρια μέσα στου σχηματισμού τη. Γι' αυτό και σήμερα δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει παλεύω για τη δημοκρατία. Δεν το καταλαβαίνει. Λε... Έχει αντιληφθεί τη δημοκρατία χρηστικά και εργαλειακά. Με βολεύει. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, λάθο αντίληψη, Ακριβώς. οπότε γι' αυτό δεν το ξέρει αυτό που. Έτσι. Με βολεύει, έχει. Χα... Μια χαρά. Ναι. Αν με βολεύει η χειραγώγηση των ψήφων, μια χαρά. Αν βολεύει τον άλλον και δεν βολεύει εμένα, τον καταγγέλω. Αλλά αν με βολέψει εμένα, μένα, κάνα πρόβλημα. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Ε, να δούμε τι... τι άλλο μπορεί να είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ε... Α, ποιον άλλο θα ενημερώσει σήμερα δεν ξέρω. Θε... Και θα γυρίσουμε σε λίγο εδώ, εκπομπή ΑΕ. Τι ε, το ήθελα εγώ να το πω. Εδώ, εκπομπή ΑΕ. Είπα να ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων. φωτιέ μας άναψε. Είπα ότι κάτι θα έχει πει πάλι ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορεί. Μπαίνει, βγαίνει από το πρεδρικό μέγαρο της. Οπότε πρέπει, κάτι πρέπει να δηλώνει κάθε ναι. τόσο Κάτι βαρύγδου που υποτίθεται Στρατηγική της έντασης ε, Υπόθηκε ότι θα πάει και να δει και τον Αμερικανό πρέσβη Εγώ έτσι έχω ακούσει ε, Ότι στο πρόγραμμα <σχ> του είναι να δει σήμερα και τον Αμερικανό πρέσβη Καταρχήν εγώ είμαι υπέρ της έντασης ξέρω, της έντασης. Α, άρα σε κάτι που συμφωνείτε επιτέλους Όχι αυτό είναι ενάντια Εγώ είμαι υπέρ Είμαι υπέρ για τον απούστωτο λόγο ότι δεν μπορεί να πάμε... Γιατί στρατη, το να μην υπάρχει στρατηγική ένταση στις σημερινές mm. συνδύγες σημαίνει ότι όλα περνάνε με λίγα άλλα, περνάνε μια χαρά και ο κόσμος βυθίζεται στη μιζέρια του ήσυχος και ωραίος mm. για να ψηφίσει το μοιραίο. Mm. Λοιπόν, στρατηγική ένταση μέχρι εκεί πέρα που δεν παίρνει άλλο. Mm. Μέχρι να τρομοκρατηθούν όλοι οι δοσίλογοι και οι συνοδοιπόροι τους και να μην τολμάνε να βγουν πουθενά. Να μην είναι σε θέση ούτε καν προεκλογικό αγώνα να κάνουν. Βεβαίως, είναι επιλογή του λαού στατική τε, της έντασης. Διότι έχουνε, ε, ε, αυτή τη στιγμή χάνουν τα πάντα. Δεν μπορεί να μιλάς στον κόσμο που εξοντώνεται αυτή τη στιγμή μαζικά και να του λες, ναι, η ένταση, ποια ένταση είναι κερατά. Όταν τον ένας οστρής, ο ένας στους τρεις είναι ανασφάλιστος, εξαθλίωση. Συντριβή φαινόμενα που δεν τα έχει γνωρίσει η ελληνική κοινωνία Στην μεταπολεμική περίοδο mm -hmm. Και του λες λα, Δεν κατάλαβα δηλαδή Πρέπει να κάτσει τα αυγά του Κουλάρισε του λέει Ναι Ας ναι Ας πείσουμε ναι. και λίγο τώρα εκφράσεις ναι, το, ε, λοιπόν. εκ... Αμερικής Κουλάρισε Αδελφέ ναι. κουλάρισε Λοιπόν <laughs> ε, Θα του δείξουμε εμείς τη σημαίνει η Και να εύχεται mm -hmm. με την επόμενη φορά έτσι, Αυτό που έγινε στο κεφαλάρι δεν γίνει στην, στην, ε, στην mm. περίοδο προς mm. την Κομμουνδούρου μερια. Να το Να. Mm. Και να μην βιώσει αυτό που βιώσαμε το, σε παλιότερες εποχές, να, το, να σε πολιορκούν οι οπαδοί σου και τα μέλη σου. Mm. Κάτι αν mm. και το βιώσαν αυτό στον περισσό το 1990. Mm. Και μπορεί να μην το βιώσει πάλι ο Τσίπρας. Λοιπόν, σε δίδες συνθήκε το να λες στον κόσμο κάτσε ήσυχα στα βγάσω και τελείωνε. Λοιπόν, δείχνει το ποιος είσαι και το που θες. Βεβαίως, και το να πα μιλάς για δημοκρατία με τον Καρούλια, με τον Παπουλιά. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο ρε παιδιά. Δηλαδή. Να. Και φυσικά μετά πάμε στον Αγιο, στον Αγιο Στο... Στο Αμερικανό Πρέσβη. Στον Αμερικανό πρέσβη. Το ίδιο. <laughs> δηλαδή πρέπει να πάρει τη βίζα, εγώ τον κατανόω βεβαίω, ναι. σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Να ναι. πάρουμε τη βίζα από το τοπικό το πάρκο, αυτό το υπάρχει των συμφερόντων ναι. προκειμένου να πάει εκεί. Βεβαίω εμεί οι κακομίριδε, οι πολυεπιθυμητοί, ναι. βλέπουμε τον τελευταίο τροχό τη αμάχη τη Αμερικανική Πρεσβεία να πάρουμε τη βίζα. Ο κ. Τσίπρα βεβαίω είναι πρωτοκρασάτη προσωπικότητα. Γι' αυτό παίρνει κατευθείαν στο Αμερικανίο πρέσβη. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν την πρώτη φορά πήρα. Βίζα. Βίζα για τις ΟΠΑ, μου συνέβησαν δύο περίεργα γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι με αφήσαν στο τέλος, αν και ήμουν από τους πρώτους στην ουρά. Με αφήσαν στο τέλος. Ναι. Στο... Και εκεί μια αίθουσα τεράστια που καθώσουν, α πούμε, και, τα λοιπά μου, και φωνάζαν, φωνά, φωνά, φωνάζαν, τα ονόματα, καμία τρακουσαριά άνθρωποι ναι, και με αφήσαν στο τέλος και μου έχασα όλη τη μέρα μου, θυμάμαι. Λοιπόν, δεύτερον, όταν έφτασα στον Κισε για να πάρω το τη Βίζα πάνω στο διαβατήριο, το αυτό που ναι. σου κολλάγανε στο διαβατήριο. Λοιπόν, τελείω στοιχεία έπιασε το μάτι που είχαν μπροστά του, ας πούμε, και φωτοτυπίες του Paybook του στρατού. Mm. Ναι. ναι. Φαίνεται, λες, ο, ο κύριος πρέσβης να έχει και το Paybook του στρατού του κύριου Τσίμπρα. Δεν <laughs> ξέρω. Αυτά είναι. <laughs> λοιπόν, και το άλλο που ήταν, ότι συμπλήρωσα μια κατάσταση, mm -hmm. όπου έλεγε ένα από τα ερωτηματικά, ναι. ε, από τα ερωτήματα που σου <laughs> βάζε, ήταν, ε, δηλώστε παρακαλώ με ένα ναι ή ναι, όχι, αν είσαστε ομοφυλόφιλο, κομμουνιστή ή τρομοκράτη. Και τα τρία σε μία. Σε, μία. Ναι, σε μία. Ναι, Λοιπόν, ναι ή όχι. Εγώ θα λέγα και τα τρία. Θα λέγα ναι Λοιπόν, <laughs> θέλω να πω, δηλαδή θα συμπληρώσει και ανάλογο τέτοιο, κυρίως ε, <laughs> ο... ε, Όχι, <laughs> α... αυτά είναι για παρακατιανό. <laughs> ε, ναι. Τέλο πάντων, α αφήσουμε. Και ανάλογα τι δήλωνε, σε βάζανε. <laughs> <laughs> α αφήσουμε το χαίρονται αυτοί που το χαίρονται. <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, και να μιλήσουμε για το ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει τελείως υπο... υποδιάλυση αφενός με τι πολιτικέ και αφετέρου υποκατάλυση και δεν το αφησίδει κανένας. Βίβαια, κύριε Κουσταντοπούλου, στο κοινοβούλιο, αν και δεν... Έχω διαβάσει αναλυτικά mm -hmm. τις αποθετήσει τη, είδα τι που έκανε. Ήταν μια διαμάχη με τον κύριο Παυλόπουλο. Mm -hmm. Οφείλω να πω ότι σε, σε, σε πολλά ζητήματα ο κύριο Αδερφή Κωνσταντοπούλου είχε δίκιο. Μόνο που βεβαίω δεν έχει καμία σχέση με τη θέση και τη στάση του κόμματό και κυρίω του αρχηγού τη. Mm -hmm. Όταν καταγγέλει μια σύμβαση ότι είναι σύμβαση υποτέλεια, mm -hmm. σηκώνει το ζήτημα τη εθνική ανεξαρτησία. Δεν πα στον Αμερικανό πρέσβη. Ούτε στο Σόιμπλε να το πει, «Α, τα βρήκαμε γιατί θα μπορεί να διαπραγματευτούμε και το παίζουμε νέοι σαμαράδες». Βλέπω. Την υποτέλεια yeah. δεν την αντιμετωπίζεις με διαπραγμάτευση. Την, ανα... τ... την αντιμετωπίζεις με στεναρότητα, mm -hmm. εθνικό σθένος το λέγανε πάλι, εθνική αξιοπρέπεια και πάλι για την yeah. αυτό. Και εκεί καλείς το λαό να στρατευτείς αυτήν την ιστορία. Δεν του λες «κάτσε ήσυχα, <coughs> ρούφα τα αυγό σου mm -hmm. στη μιζέρια σου και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα. Ε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε και άλλο θέμα της τελευταίας μέρες, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν από αυτούς το ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριζαν και ψήφισε υπέρ του να είναι και ο κύριος Παπανδρέου μέσα στις, για τη λίστα ΛΑΚΑΔ, έτσι, ναι. μη Αλλά μειοψήφισε. Ναι, προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου διαμορφώνει μια δική του ομάδα μέσα yeah, στο yeah, ΣΥΡΙΖΑ yeah. που έρχεται σε σύγκρουση με την επίσημη γιατική ομάδα η οποία βεβαίω τα έχει βρει με τον Γιώργο Παπαδρέου γιατί τα έχει βρει με τα αφεντικά του κ. Γιώργου yeah. Παπαδρέου και φυσικά προσπαθεί να, να οικοδομήσει από τώρα αποστάσεις ξέροντα yeah. ότι φεύγοντα ο κ. Τσίπρας για να κάνει διεθνή πολιτική καριέρα όπως yeah. ο Γκάπ, λοιπόν, θα αφήσει πίσω του ρημάδια και επειδή θα αφήσει με Δημάρ yeah. Ρημά, Δημάρ, yeah. yeah. λοιπόν yeah, yeah. Ε, yeah. Θα αφήσει πίσω το Ερυππία. Εκεί δεν θέλει να είναι μέρο των Ερυπίων και η ίδια. Φαντάζομαι δηλαδή έτσι. Φαντάζομαι έτσι το εισπράτω εγώ. Μπορεί, ναι. Από την άλλη μεριά ο κ. Παυλόπουλο σε μια επίδειξη κοινευουλευτική υποκρισία ανευπροηγουμένου λοιπόν μα έδιλωνε ότι αυτό το, το τερατόγημα που πέρασε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ψηφίστηκε όχι με 181 mm -hmm. εντάξει παρόλα αυτά ψηφίστηκε δεν είχε κανένα πρόβλημα με α, με, σύγμα, με τη συνταγματικότητα με τη συνταγματικότητα, φυσικά <συγελίδη> δεν ήταν πάξις υποτέλειας προσέξτε τώρα όμως τι δήλωνε ο κύριος Παυλόπουλος το 2011 ναι. και ε, όταν ε, στις 8 Πέμπτου <συγελίδη> το 2010 πέρασε η Σύμβαση Δανειακής Διαυκόληση μάλλον κατατέθηκε στη Βουλή, δεν πέρασε ποτέ από τη Βουλή που είχε το, την περίφημη το περί... άθρο 14 παράγραφος 5 της σύμβασης που έλεγε ότι απεμπολούμε ανεφόρον και αμετάκλητα mm -hmm. κάθε ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας στην περιουσία του ελληνικού δημοσίου και ευρύτερα. Αυτό. Mm -hmm. Έλεγε λοιπόν ο κ. Παυλόπουλος τότε. Πρώτον, ότι με την από 8. 2010 σύμβαση δανειγής διευκόλυνσης ήταν η δηλωσή του αυτό η οποία σημειωτέων ουσιαστικά είναι ανίσχυρη ω ευθέω αντισυνταγματική, αφού ουδέποτε κυρώθηκε από τη Βουλή κατά προκλητική παραβίαση του άρθρου 36 παράγραφος 2 του Συντάγματο, καταργήθηκε ρητό, βλέπε ιδίω το άρθρο 14 παράγραφο 5 τη Σύμβαση, κάθε ασυλία λόγω εθνική κυριαρχία τη περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό τα δήλωνε στο περιοδικό επίκαιρα 5 Πέμπτου 2011. Βεβαίως θυμάμαι και ανάλογε συνεντεύξεις που έδωσε στο Μάνο τον Καγκλαμάνο μέσα στο Ραδιο 9 την εποχή που σηκώναμε το ζήτημα που σηκώνει μάλλον το Ραδιο 9 το ζήτημα της, ε, ε, της ε, Σύμβασης Δενιακής Δευκολύνσης όπου ήταν έξαλλος και έλεγε εθνική μειοδοσία, προδοσίες, ιστορίε κτλ. Τώρα ο <στοί> ίδιος κύριος <στοί> ψήφισε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκτός από την πρόβλεψη του άρθρου 14 παράγραφος 5, δεν λέει μόνο απεμπολούμε ανεφόρου και αμετάκλητα την, εθνική, την ασυλία λόγω άσκηση εθνική κυριαρχία, αλλά προβλέπει και κάθε μελλοντική ασυλία και κάθε ασυλία. Όχι μόνο δηλαδή την ασυλία που προέρχεται άσκηση εθνική κυριαρχία τη χώρα, αλλά και κάθε άλλη ασυλία που μπορεί να προέρχεται από το γεγονό ότι έχει εξαιρετικά μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού ναι. που προστατεύονται ω τέτοια από το διεθνέ δίκαιο. Έχουν ασυλία δηλαδή, ναι. λόγω διεθνού δικαίου. Mm -hmm. Και αυτή την ασυλία την απεμπολεί η, ε, η, η Ελλάδα είναι. με το τελευταίο. Και ταυτόχρονα αποδέχεται όχι μόνο το δικαιοδοσία δικαστηρίων σε πιθ, πιθανή ε, διένεξη με την Ελλάδα, το δανειστό με την Ελλάδα να είναι τα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου Λουξεμβούργου. Φέξε μου και γλίστρεσα. Λοιπόν. Ε, αλλά και ότι οι αποφάσει του, οι αποφάσει αυτών των δικαστηρίων είναι αμετάκλητα εφαρμόσιμες στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, δηλαδή είναι ε, ε, πολύ χειρότερα από αυτό που, το... από αυτό που το... από το... τότε κατέγγελνε okay, okay, ως okay, πράξη okay, εθνική okay. μειοδοσία okay. ο ίδιος ο Μαυλόπουλος. Okay. Yeah. Mm. Λοιπόν και εγώ λέω δεν βρίσκεται εξαγγελέας. Όχι. Γιατί όλα αυτά δεν θεωρούνται εγκλήματα. Mm. <laughs> θεωρούνται πολιτική πρακτική. Το να σε κοροϊδεύει ο άλλος και να ξεπουλάει τη χώρα σου, να διαπράττει το κλασικό ποινικό αδικήμα της ασχάτης προδοσίας, αλλά δηλαδή το χειρότερο που μπορεί να διαπράξει ένα πολιτικό, δεν θεωρείται νόμιμό στο πολιτικό σύστημα όσο υφίσταται η δίωξή του για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα μία δίωξη που σε κανονικά, κανονικά είναι αυτεπάγγελτη από τη δικαιοσύνη. Γιατί αν μη τι άλλο η δικαιοσύνη τουλάχιστον εφόσον μιλάει στο όνο του ελληνικού λαού και αντλεί την εξουσία της από τον ελληνικό λαό, την δίωξη επί σχάτη προδοσία είναι αυτεπάγγελτη. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιο κακομίδη και να πει ε, να μηνύσει όπω έχει μηνύσει. Άλλωστε μηνύσει για τέτοια πράγματα έχουν γίνει ναι. και έχουν γίνει το 10. Λοιπόν, βεβαίω δικαιοσύνη δεν έχουμε. Εντάξει, όπω δεν είχαμε και στην παλιά κατοχή, στην ναζιστική κατοχή. Τα ανώτατα δικαστήρια τη χώρα ήταν τα πρώτα που έγιναν όργανα άσκηση του κατακτητή και λελασία αυτού του. Το, το του τόπου, όπω και στη Χούντα το ίδιο και όποτε είχαμε τρομακτικέ εκτροπέ είναι έτσι φτιαγμένο το πολιτιακό και νομικό σύστημα τη χώρα. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι για να έρθει δημοκρατή σε αυτόν τον τόπο πρέπει να το ξεριζώσεις αυτό το σάπιο πράγμα και να αρχίσει να νοικοδομεί το πολιτιακό τη χώρα σου από μηδενική βάση ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα θα δουλεύουν με βάση το συμφέρον του λαού και τη χώρα. Διαφορετικά θα την παντήσει σχοτρά. Λοιπόν, και το ξαναλέμε. Ο κύριος Παυλόπουλος τότε, όπως κι άλλοι, βεβαίως τότε ο κύριος Παυλόπουλος, επειδή ήταν στην απέξω της... Ε, δεν ήταν εξουσία τότε, ήταν ναι, στην απέξω, το έπαιζε ότι δίθεν και τα λοιπά. Έκανε ναι. υπερώτηση στη Βουλή, είχε κάνει υπερώτηση στη Βουλή. Ναι. Είχε μάλιστα προτείνει, σε άθρο του, να προσφύγουμε στα διεθνή δικαστήρια, και κυρίω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την καταπάτηση βασικών αρχών που αφορά την ασυλία του ελληνικού κράτου και όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Τώρα τα ξεχάσανε και είπαν ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Ε, ήταν από το πρωτοπαλίκαρα του κύριου Σαμαρά τότε ο κύριο Παυλόπλο και ακολουθούσαν, ξέρετε, αυτή την πολιτική τη γνωστή. Τη επαναδιαπραγμάτευση, του ότι αυτή η συνταγή δεν βγαίνει, τα θυμόμαστε. Διαπραγματεύτηκε το ρόλο του και τη, μετα... τη μεταβατική του κατάσταση κατά κατά μέσα στην κατά... Δημοκρατία. Ειδικά όταν η Νέα Δημοκρατία τελεί υπό γερμανική κατοχή. Ε, το ίδιο, εάν βάλουμε ασημερινά ονόματα, ξέρει την αντιπολίτευση, υπάρχουν πάρα πολλά. Ακριβώ το ίδιο. Ο κύριο Οικονόμου, ο είναι. Ο οικονόμου δεν είναι δύσκολο, καταψήφισε το πρώτο μνημόνιο που συνδέεται με την, με την πρώτη σύμβαση δανειογή διευκόλυνση και υπερψήφισε ναι. το τωρινό. Που μπροστά σε αυτό που καταψήφισε. Διαγράφηκε γι' αυτό ο κύριο Οικονόμου. Ναι, και το mm. ψήφισε εδώ πέρα. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό και όσιο ναι. και εμεί του και περιμένουν αυτοί να τους ξαναψηφίσει ο κόσμος. Και το δράμα είναι ότι ορισμένοι θα πάρει να του ξαναψηφίσουν. Αυτό εντάξει δεν δε, δε μπορώ να το δεχτώ. Δεν θέλω να το πιστέψω Δεν θα να του ξαναψηφίσουν. Εδώ έχεις αριστερούς. είναι απόλυτη Εδώ αριστερούς. Σχρένια, πιστεύω εγώ. Εδώ έχει αριστερούς. Βαριά περίπτωση. Έτσι. Να. Εδώ έχει αριστερού που σου λένε ότι άμα ασκήσει κριτική στην αριστερά, ενισχύει τη δεξιά. Ενισχύει τη δεξιά, εντάξει, Και δεν θα βρεθεί ο Κοσμάκης κάτω από την πίεση τη θρομοκρατία και του φόβου να πάει να ψηφίσει αυτού του τσανακογλύπτε και του προδότε. Έλεω. Εντάξει, για άλλου λόγου βέβαια. Και από την άλλη μεριά, εγώ καταλαβαίνω έναν άνθρωπο ο οποίο λέει δεξιό και δεν έχει κατανοήσει σήμερα τη, τη δυνατότητα του εθνικοαπλευθερωτικού σκοπού που έχει και διανύει η χώρα. Το, το στόχο δηλαδή, και ότι εκεί πέρα πρέπει να ενωθούμε, να πει το εξής, με τέτοια αριστερά, κάθομαι στο σπίτι μου ή κάθομαι στο κόμμα που είμαι. Και να το ξέρουμε, η αριστερά υπάρχει για να δικαιώνεται η δεξιά. Mm -hmm. Χωρίς δεξιά, αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει. Και χωρίς αριστερά, δεξιά δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι σύμφυτα στοιχεία της, της ομανής λειτουργίας ενός, ενός πολιτεύματο που στηρίζεται, στην αγοραπολισία θέσεων και πολιτικών από το κράτο. Η άρνηση τη αριστερά, τη κατάταξη σε αριστερά και δεξιά, ήταν η πρώτη πράξη τη, ήταν όταν το 1793 οι Ξυπόλοιποι Γιακοβίνοι, Ξεβράκο, όπω λέγανε τότε, α πούμε, Ιακωβήνη, είπαν: Εμένα δεν μου αρκεί να κατέχω μέρο του κοινοβουλίου. Εγώ θέλω να αναμορφώσω το σύνολο του πολιτικού συστήματο. Μπορεί να απέτυχαν. Αλλά μα άφησαν παρακαταθήκε για το τι σημαίνει πραγματική δημοκρατία. Δεν κατόρθωσαν να την εφαρμόσουν για μια σειρά ιστορικού και κοινωνικού λόγου. Εποχή δεν έχει νόημα. Αλλά τι είπαν, εμεί δεν είμαστε αριστεροί, ούτε δεξιοί. Εμεί είμαστε αναμορφωτέ του κόσμου. Και θέλουμε να το αναμορφώσουμε στη βάση των κοινωνικών συμφερόντων εκείνων που πραγματικά είναι παραπεταμένα έξω από αυτήν την ιστορία. Όποιο αυτοπρογειωρίζεται ω αριστερό σήμερα είναι το συμπλήρωμα αυτού που αυτοπρογειωρίζεται ω αδεξιό. Και είναι και οι δυο του τα δύο χέρια mm -hmm. με την οποία η, η ξενόδουλή προδοτική πολιτική μπορεί να συνεχίζεται. Και μάλιστα η επαναφορά του δεξιού αριστερός από την εποχή της Γαλλικής Επανάσταση στην Ελλάδα έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί μέχρι τότε η ιστορία ήταν ε, βενιζελική-αντιβενιζελική και ντροί Δεξιή κτλ. Και, και μόλι όταν κατέρευσε το κέντρο, κάτω από την πίεση και τη συνθλιβή των μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων που υπήρχαν στην Ελλάδα, ενσωμάτωσαν την αριστερά. Και παίξανε δεξιά-αριστερά. Η αντιδεξιά σύνδρομα, αντιδεξιά-δεξιά. Λοιπόν, και έτσι μπλοκάραν όλο τον κόσμο. Και επαναφέραν τον εφήλιο πόλεμο μέσα στι γραμμέ του ίδιου του λαού και το διασκορπίσανε. Και ενώ τώρα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα και να δούμε ποιο είναι το κοινωνικό συμφέρον που πρέπει να υπερασπιστούμε μέχρι να mm -hmm. Το κοινωνικό συμφέρον είναι της μεγάλη πληθυσίας του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό απαιτεί να ενωθούμε όλοι για να διεκδικήσουμε την πατρίδα μας. Την ελευθερία για την οποία πεθάνανε γενιές και γεννές Ελλήνων τα τελευταία 182 χρόνια. Και να την επαναπροσδιορίσουμε αυτή την πατρίδα με όρους συμφέροντας μεγάλη πληθυσίας του, λα... του λαού μας. Για να είναι αφεντικό πλέον ο λαός στον τόπο του. Αυτό το στοιχείο που μπορεί να ενώσει τους πάντες, ανεξαντήσεις ιδεολογίας, τρισκεύματος, απόψεις, πεπιθήσεων κτλ. Κάνουν τα δύνατα δυνατά να τα εγκλωβίσουν πάλι σε εμφιλιοπολεμικά πρώτη παντεξιάς mm. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλο, γιατί εδώ κάπου θα πρέπει να χαιρετήσουμε, θα, θα δώσει και μια απάντηση σε έναν ακροατή ή ακράτρια δεν ξέρω γιατί δεν έχει όνομα, δεν έχει σημασία. Καλή σα ημέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σα και από μένα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, το ArtFM είναι του Καρατζαφέρη, πόση ύπαρξη, αγορά χρόνου, γιατί μια χαρά σα ακούγαμε και από Χωρί FM. Καταρχήν να πούμε ότι το, από το Χωρί FM θα μα ξανακούσετε όσο νούπο. Αλλά αυτό το χωρίς ΕΦΕΜ είναι ένας διαδικτυακός ε, τόπος ε, που ανήκει στο ΕΠΑΜ ε, και ε, ε, όσο νου θα, θα ξαναακουστεί και εκεί από όσο ξέρω τουλάχιστον από το ΕΠΑΜ αλλά θα στηθεί και ένα πρόγραμμα ευρύτερο ακριβώς στη, στη λογική που θα πρέπει να έχει ή που πάνω, το, το μέτωπο αντιμετωπίζει την έννοια της πληροφόρηση <στη> και τη διασκέδασης για την ψυχαγωγία σωστότερα. <στη> λοιπόν, <στη> Ωστόσο, να, να πούμε και ε, στο ΕΦΕΜ στα FM δεν ακουγόταν ε, η εκπομπή δεν ακουγόταν από τι 9 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά 9 Φεβρουαρίου ή 7 Φεβρουαρίου του 2012 Εδώ ήρθαμε μετά από ε, πρόταση του κυρίου ε, Μπότσαρη ο οποίος ανέλαβε το σταθμό ε, ε, Ναι, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τώρα ποτέ ακριβώς και μας πρότεινε εφόσον Έχουμε τη δυνατότητα και μας παρέχεται πραγματικά η δυνατότητα να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε με τον τρόπο που πραγματικά το νιώθουμε και χωρίς περιορισμούς υποδίξεις και, και άλλου τύπου παρεμβάσεις συνεχίζουμε ακριβώς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας είδου συγκατοίκηση. Ζητήσαμε και από άλλους σταθμού. Και εγώ και ο Μάνο Ρακλαμάνο, και α, άλλοι φίλοι, συναγωνιστέ κτλ., και από άλλου σταθμού να μα παράσχουν αυτή την ελευθερία που μα παράσχει αυτό το βήμα. Χωρί αγορά χρόνου. Χωρί βεβαίω. Όχι μόνο δεν υπάρχει αγορά χρόνου, δεν υπάρχει καν αντιμισθία, να το πούμε Λοιπόν, πέρα όμω από αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε. Κάναμε και προτάσει και προ τα αριστερά ραδιόφωνα. Δηλαδή είπαμε και στο κόκκινο μπλε μαρέ, όπως το λένε τέλο πάντων, και στο 902 να. ότι προκειμένου να κλείσετε και να πάτε κατά διαόλου, γιατί να μην φιλοξενήσετε μια εκπομπή που εκ των πραγμάτων έχει ακροαματικότητα και μπορεί να βοηθήσει και τους εργαζόμενους στο σταθμό να κρατήσουν τη, τις θέσεις τους και να μπορέσει να βοηθήσει την ιστορία αυτή. Όσους απάντησαν εσάς, άλλο απάντησαν και εμάς για να μην πω τίποτα χειρότερο. Okay. Λοιπόν, δεν μπορώ να κατακρίνω, προσωπικά εγώ, ένα σταθμό ο οποίος μου δίνει το, το βήμα να μιλάω ελεύθερα και να εκφράζουμε ελεύθερα χωρίς παρεμβάσεις οτιδήποτε, κάτι που το ξέρουμε πως, πως λειτουργεί, όταν η ίδια αριστερά αρνείται αυτό τον ελεύθερο διάλογο από τα μέσα που κατέχει και προτιμά να κλείσει τον 902, να κλείσει και να χρεοκοπήσει τον κόκκινο, την ίδια ώρα που δαπανά εκατομμύρια στο να στήσει με συμβολή από εφοπλιστές και άλλους, Έτσι ναι. μόνο και μόνο για να φτιάξει την έξωτα καλή ματηρία της λοιπόν εμέ εγώ προσωπικά αυτή είναι η άποψή μου αλλά και του μετόπου γιατί συντήθηκε και ευρύτερα δεν ξέρω γιατί Γεωργία τη λέει απλά εγώ θα μιλάω από που μου δίνεται το βήμα με την προϋπόθεση ότι έχω πλήρη ελευθερία να διατυπώνω προβληματισμό και, και λόγο εάν αυτό απειληθεί έστω και, και στο ελάχιστο Πολύ απλά, τον δρόμο τον ξέρουμε, δεν τον έχουμε, έχουμε καμία, ξανακάνει. Και τι σα φέστα είναι νομίζω σε αυτό, αυτό. αυτό το πράγμα. Αυτό. Το γεγονό ότι έχει το θάρρος αυτό ο σταθμό. Και εγώ το, το οφείλω γιατί δεν έχω καμιά άλλη ιδιαίτερη σχέση με κάποιου άλλου τελευταίε, ούτε με την ιδιοκτησία του σταθμού, έχουμε τον κύριο Μπότσαρη. Και οφείλω να το, να το αναγνωρίσω ε, αυτό ότι ακριβώ δηλαδή. η, η δυνατότητα που μα παρέχετε αυτή τη ελεύθερε πολιτική εκπομπή οφείλεται. Πρώτα και η στον κύριο Μπότσαλη, στο κύριο στο γεγονός ότι η ιδιοκτησία τον αφήνει ε, να κάνει βέβαια. αυτό που κάνει. Δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα πάω να τους κατηγορήσω για αυτό που, που έχουν όταν αυτή τη στιγμή τέτοιου τύπου δημοκρατία και ελευθερία δεν υπάρχει ούτε καν στην αέστερα. Mm -hmm. Εντάξει. Με αυτό το σκεπτικό παραμένουμε εδώ όσο μπορούμε να παραμένουμε. Ξέρουμε επίσης ότι έχουν αμοληθεί λυτοί και δεμένοι να κλείσει αυτή η φωνή. Όπως είχαν αμολ το ξέρουμε αυτό. Και ξέρουμε επίσης ότι έχουν αμποληθεί και δεμένη και από τα δύο άκρα. Και από τη δεξιά και, και, και από την αριστερά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν τους έχει γίνει η χάρη. Ε, δεν θα απολογηθούμε εμείς γιατί δεν τους έχει γίνει η χάρη. <χαι> <χαι> <χαι> <χαι> <χαι> λοιπόν, με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνοι, συμφωνούμε, τάστηση... Το αποφόλου, είπα <χαι> ρε παιδί μου, γιατί δεν <χαι> μπορώ <χαι> να μιλάω για κάποιον άλλον. Oh, εντάξει, λοιπόν, εδώ θα, θα σας αφήσουμε Τα συμπεράσματα δικά σας Ο καθένα κρίνεται Από αυτά που κάνει Όχι από αυτά που λέει Εγώ θα ήθελα να, να ακούσω την κριτική, κριτική Για αυτά που λέμε εδώ Όχι οι ε, Του Στήλα Εδώ είναι οι συνωμοσίες Αυτά είναι συνωμοσίες Αυτά είναι πραγματικά συνωμοσίες Μου θυμίζει την εποχή που ήμασταν στο Ράδιο 9 Και βγαίνανε κάποιοι Άσπορδοι φίλοι και κλεκτοί εχθροί ναι. και μας λέγανε, και είχαν οργώσει ολόκληρο το διαδίκτυο και λέγανε ότι είμαι πράκτορα κοντομινά, γιατί έχω εκπομπή. Γιατί εκπομπή. Συμμετέχω σε γιατί εκπομπή ναι, και δεν είχα ναι. δει δική μου. Ναι, του πάνω του καταγραμονή, αλλά και του ραδιο 9, συνεχίσα στην εκπομπή. Πώ η άφησε αποταμινά αυτό λίγο. Πώ είναι επενδύμα από το μιμάζεται. Άρα, ο καζάκι. Φτάσαμε έγι στο έγι σημείο, φτάσαμε στο σημείο του ορισμένου συναγωνιστέ, που ήταν πολύ καλό αλλά δεχόταν αυτή την τρομακτική πίεση, να πούνε όταν έκλεισε η εκπομπή, όταν διώχτηκε η εκπομπή από το ράδιο 9, με τον τρόπο που διώχθηκε και ξαναγκάστηκε ακόμη και ο μάλλον αλλά χάσει το μεροκάματο του, που είναι πολύ σοβαρό, όταν έχει μικρό παιδί. Γενικά είναι πολύ σοβαρό. Και δεν έχει άλλε πηγέ. Δεν έχει άλλε πηγέ εισοδήματο. Ε, να βρεθούν συναγωνιστέ, λίγοι, να βρεθούν συναγωνιστέ που δεχόμενοι αυτή την πίεση είπαν το εξή: Ευτυχώ που το πείσα γιατί δεν μπορούσα να ακούω να σε ναι. λένε ότι είσαι πράκτορα του κοντομινά, επειδή είσαι στο ραδιό. Ότι έτσι τώρα αποδείχτηκε ότι δεν ήσουν απα... να δε δε πράκτορα. Αυτοί όμω που λέγανε ότι είσαι πράκτορα του κοντομινά τότε, βγήκαν μετά την, το, το διώξιμο τη εκπομπή και λέει: Τώρα αποδείχτηκε ότι είσαι πράκτορα του κοντομινά. Λεί. Διότι ο κοντομινά τον απέλυσε για να μην πάρουμε χαμπάρι ότι δεν πράκτορα του. Βγάλε άκρη. Είπα Είπατε, είναι σχιζοφρένια βαριά μόρφη. Αυτό είναι Δαφνή. Δεν πάει τίποτα άλλο. Τίποτα. Ό,τι και να κάνει. Είναι Έτσι. για μέσα. Λοιπόν, ε, εδώ δίνουμε μικρόφωνο τώρα. Είναι ο Χάρη Μπότσαρη εδώ. Θα τον ακούσετε στη συνέχεια. Στον RTFM, στου 90,6 μένετε συντονισμένοι. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο. Μία και πέντε εδώ. Δημήτρη Καζάκη, Γιώργια Μπάστα. Μέχρι τότε καλή δύναμη.